Κάνω ένα round του το προηγούμενο, είδαμε ότι αρχίσανε με ένα ποικίλο ξεκίνημα όπου υιοθέτησαν τις μορφές της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι διδακτικές ιστορίες από την ιστορία και τη μυθολογία υποχωρούν και δίνουν περισσότερο τη θέση τους στα νέα πρόσωπα, όπως λέγαμε. Ε, τα ατομικά πορτρέτα που είδαμε, τα ζευγάρια, τα οικογενειακά πορτρέτα, τις μεγάλες δημόσιες παραγγελίες των ομαδικών πορτρέτων, όπου είναι κυρίως έτσι, παραγγελίες συντεχνιών και γενικά ομάδων που καθορίζουν την πορεία μιας κοινωνίας. Ε, τα είδαμε αυτά, είδαμε τα τρόνις, είδαμε τις δοκιμές, περάσαμε στις νεκρές είδαμε στις νεκρές την εξειδίκευση που υπάρχει, το συμβολισμό που υπάρχει και την ακροβασία ανάμεσα στην εκπληκτική δεξιοτεχνία με την οποία οι ζωγράφοι συναγωνίζονται τους τεχνίτες στην απεικόνιση της ορατής πραγματικότητας και το συμβολικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλα αυτά και όλα αυτά που συμβολίζει. Μείναμε λίγο παραπάνω στο έργο του ΚΑΦ, μετά περάσαμε στα τοπία, είδαμε κάποια τοπία της φύσης, κάποια τοπία της πόλης, πήγαμε στα εσωτερικά των εκκλησιών, επικεντρωθήκαμε λίγο σε κάποιες αντιπαραθέσεις σε σχέση με αυτά και... Μπαίνουμε τώρα, δύο θέματα μου μένουν ακόμα για να κλείσω αυτό το θέμα της Ολλανδικής Ζωγραφικής ε, οι ηθογραφίες και τα οπτικά και ο οβερμέρ βέβαια που κολλάει με τα δύο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι οι λεγόμενη ηθογραφίες, τα genre paintings που απεικονίζουν απλές καθημερινές σκηνές οι οποίες ε, ε, λειτουργούν ε, Ω ένα είδος στοχαστικού καθρέφτη του εαυτού μας, δηλαδή αντί να αναζητώ το νόημα της ζωής κάπου μακριά στο παρελθόν, στη μυθολογία, στην ιστορία, στην αρχαιότητα, κάπου αλλού, αναζητώ να βρω αυτό το νόημα σε αυτά που βιώνω και εγώ στο εδώ και το τώρα. Με τη βέωσα απόσταση που προϋποθέτει βέβαια το καλλιτεχνικό έργο, σαν αυτό που είχε επινοήσει αρχαία Ελλάδα με την τραγωδία, ε, όπου έχοντας την ασφάλεια της θέασης έβλεπε με άλλο τρόπο όλα αυτά που όταν τα βγαίνουν στην καθημερινότητά σου μπορεί να τα προσπέρναγες ή να μη τι τις λεπτές αποχρώσεις τους. Οπότε εδώ έχω αυτά τα θέματα με υπότυπλους στο seemingly everyday, the dash interior, the safety, realistic, clarity and harmony, γιατί υπάρχει και αυτό και υπάρχει βέβαια και ένα αφηγηματικό στοιχείο έλεγα να μπούμε σε αυτό το θέμα με ένα, το έργο του Γκαμπριέλ Μέτσου που γεννήθηκε στο Λάιντεν ε, και πέθανε στο Άμστερνταμ ε, γιατί είχα δει μια πολύ ωραία έκθεση αυτού του Γκαμπριέλ Μέτσου και τον αγάπησα και επειδή εξειδικεύεται κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το θέμα μια σειρά από έργο που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον Γκαμπριέλ Υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά αυτός είναι καλός για τη πριν το Vermeer να το δούμε, για να δούμε τον τρόπο που διαγράφεται το θέμα. Ε, στην αρχή παλέτα του είναι σκοτεινή και έχει και επειδή κάποιοι από τους πελάτες του έχουν και είναι καθολικοί, ε, έχει εμέσως ε, και κάποιου είδους χριστολογικές αναφορέ. Κοιτάξτε α πούμε ένα τέτοιο έργο, που δεν φαίνεται και πολύ καλά, αλλά θα πάμε... Ε, ε? να λίγο σκοτεινό, θα μπορούμε να κάνουμε κοντινά. Old woman at her meal in an interior. Εκ πρώτη όψη φαίνεται ένα απλό ηθογραφικό θέμα, με μια σκοτεινή παλέτα, με μια αγριά που βρίσκεται εκεί στο φτωχικό τη. Αυτό ήταν από αρκετά σύνηθε, δηλαδή τα Ολλανδικά εσωτερικά από τη μία απεικονίζουν έτσι, υπηρετικό προσωπικό, φτωχικά σπίτια, έτσι ώστε βλέποντα τα εσύ να εισάνεσαι και αυτού του ίδιου στην αντιπαράθεση. Από ένα τέτοιο σπίτι ξεκίνησα και εγώ και τώρα το δικό μου είναι πολύ διαφορετικό και από την άλλη απεικονίζουν και τη δύναμη και τη λάμψη ενός μιας αστικής περιφάνειας. Οπότε έχω και τα δύο. Α, α, καλύτερα. Έχω και τα δύο σαν εικόνες. Αυτό λοιπόν που είναι στο Λάιντεν βλέπετε ότι έχει μια σειρά από θέματα που ενώ θεωρείς ότι βλέπεις μια γιαγιά που κάνει κάποιες καθημερινές ασχολίες. Υπάρχουν διάφορες αναφορές που έχουν να κάνουν με τη Θεία Ευχαριστία, με, το, με τον Άρτο και τον Ίνων. Οπότε δεν είναι ότι είναι μπεγκρού αυτή η γυγριά και έχει εκεί πέρα το κρασί για να πίνει, είναι η αναφορά στη Θεία Ευχαριστία, όπως είναι και το ψωμί εδώ, το οποίο τονίζεται τόσο, οι καθημερινές ασχολίες, η έμφαση στην ταπεινότητα, η έννοια της φιλανθρωπίας, αυτό που λέγαμε και πριν, μια ευαισθητοποίηση σε, σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε φιλότοχων, δραστηριοτήτων, Οπότε, ενώ είναι κανονικά ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι η γιαγιά μου στο φτωχικό της, ταυτόχρονα εμφυλοχωρούν και με έναν διακριτικό συμβολικό τρόπο μία σειρά από τέτοιου είδου αναφορές. Άρα, σε αυτά τα ηφοκρατικά θέματα υπάρχει αυτό το στοιχείο. Ο Μέτσου είναι από τους λίγους που, επειδή σας είπα η πελατεία του είναι και καθολική και στο Λάιντεν και στην Ουτρέχτη, εμ... Έχει και κάποιε έμεσε τέτοιε αναφορέ. Αυτό το πολύ όμορφο έργο με το άρρωστο παιδί, όμορφο με την έννοια του τρυφερού, όχι όμορφο με την έννοια του θέματο, γιατί το παιδάκι είναι άρρωστο, αλλά στείνει πάρα πολύ ωραία του διαγόνιου άξονε. Κοιτάξτε ότι είναι ένα τεχνίτη στον τρόπο που λειτουργεί μέσα από έναν αόρατο κάναβο κατακορύφων και οριζοντίων, που ορίζονται κυρίω από τη διάταξη των επίπνων και των κάβρων, αυτό το κάνει και ο Vermeer. οριζόντια, ω οριζόντιο, Οριζόντιος, οριζόντιος άξονας κατακόρυφος, κατακόρυφος, κατακόρυφος κατακόρυφος, οπότε έχω ένα μοντριάν σα κάναβο από πίσω και μέσα εκεί έχω διαγώνιο που πέφτει και γέρνει και είναι και άρρωστο διαγώνιο που φροντίζει και, και στέκεται αυτό το πράγμα εδώ έτσι και παρομοιάζεται θα μπορούσαμε να πούμε με μία μαντώνα βρεφοκρατούσα διότι ταυτόχρονα Υπάρχει και στον τοίχο, θα σας, θα σας πάω και κοντά, αλλά πριν πάμε κοντά, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χάρτες στα Ουγλανδικά εσωτερικά έχουν να κάνουν με δύο-τρεις αναφορές, έχουν πολλά συμμενόμενα γενικώ. Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν συμμένοντα όπως είναι τα κανάτια, οι χάρτες, τα έπιπλα, τα παπούτσια, ε, τα γράμματα, που συνδέονται με μία σειρά από όταν λέμε συμμενόμενα εννοούμε ότι το ίδιο αντικείμενο που βλέπω μπορεί να ε, συμβολοποιεί διάφορετικές αναφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις ο χάρτης συμβολίζει την Ολλανδία των Απικιών και την ε, κοσμοκρατορία, το ότι πλούτησα με το εμπόριο με τις Απικίες, άρα η αναφορά στις είναι αναγκαία. Ένα δεύτερο είναι η παγκοσμιότητα του βλέμματο ότι όπως ένα χάρτη βλέπεις με έναν διευρυμένο τρόπο αυτό που δεν μπορείς να δεις διαγυμνού οφθαλμού. Έτσι λοιπόν η παρουσία των χαρτών μου λένε ότι όπως και οι χάρτες σου δίνουν τη δυνατότητα να δεις πράγματα που αλλιώς θα τα προσπέραγες έτσι και η τέχνη μέσα από τη τεχνική της σου δίνει τη δυνατότητα να δεις πράγματα που επίσης θα προσπέρνευες. Και η τρίτη αναφορά έχει να κάνει με την παγκοσμιότητα Ότι αυτό που συμβαίνει εδώ μπορεί να είναι αγκιστρωμένο στο χρόνο και στον χώρο του φτωχικού οριανδικού εσωτερικού που αρρώστησε το παιδάκι και το φροντίζει μάνα του, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους και πάντα. Η αρρώστια, η φροντίδα, η μητρική στοργή, είναι κάτι που σε όλες τις γωνιές αυτού του χάρτη είναι παρόν. Άρα βλέπετε ότι το ίδιο αντικείμενο, ο χάρτης, μπορεί να έχει τρία διαφορετικά σημεινόμενα. Έτσι, κοσμοπολίτικος απικισμός, έτσι, όραση και παγκοσμιοποίηση του θέματος. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει τις ανοιχτόχρωμες παλέτες εδώ με τις, με τις όμπρες Κοιτάξτε ότι είναι μια, έτσι, μια συμφωνία από ομές και ψημένες όμπρες, σε αυτά τα κρυζοκάστανα, κατεβαίνει στο παιδάκι το οποίο είναι ζαυλακωμένο εντελώ καθώ είναι άρρωστο, κοιτάει με αυτόν τον τρόπο. Η πινελιά του Μέτσου είναι αρκετά ρευστή, μοιάζει αρκετά με τον τρόπο που ο Βερμέρ τα ίδια χρόνια, είναι τρία χρόνια νεότερός του του Βερμέρ, αλλά δουλεύουν την ίδια εποχή και με παρόμοια πελατεία, οπότε υπάρχει αυτή η ένταση όπου αλλού η πινελιά μαλακώνει, αλλού η πινελιά πυκνώνει κοιτάξτε ότι εδώ είναι πολύ αραιωμένο το λάδι εδώ είναι πολύ πικτό το λάδι οπότε όλο αυτό δίνει μια αίσθηση υφής στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά ε, Διαφορετική υφή τα θαμπά σημεία του πίνακα απορροφούν το φως και το δεσμεύουν δίνοντας αυτή την αίσθηση απορροφτικότητα στην υφή των λούχων και του δέρματος τα, μ, άλλα, τα μεταλλικά και τα πύλινα στοιχεία ανακλούν τις δέσμες του φωτός και δίνουν μια συλλάμψη και οπότε υπάρχει αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά ένα πεγνίδιο που το μάτι πλανιέται πάνω στην καθημερινή σκηνή χαιδεύοντας τα αντικείμενα και αντιλαμβανόμενο την ίδια του στην υφή και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν το γιατρικό αν αναρωτιέστε, ό, όταν βλέπετε ένα προλλανδικό έργο στο οποίο ένα αντικείμενο που κατά τα άλλα θα ήταν πολύ ταπεινό και καταφρονεμένο αποκτάει μία περισπούδαστη παρουσία, σαν να είναι κάτι πιο σημαντικό είναι γιατί είναι κάτι πιο σημαντικό, γιατί το γιατρικό το γιατρικό είναι που θα ανατρέψει την αρρώστια του παιδιού άρα αυτό το κανάτιο, ενώ δεν κανά σαν εκείνα που ζωγράφιζε ο Βιλεν Κάλφ με τα φορσελάνες και τα αυτά έχει σημασία διότι είναι μέσα εκεί η ίαση. Έτσι όπως φεύγει το βλέμμα του, το βλέμμα μας, το βλέμμα του, το χέρι του, η πινελιά του και ταξιδεύει πάνω σε όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα δημιουργεί ουσιαστικά και αυτό το παιχνίδι της εικόνα και της όραση. Εδώ τώρα... Ε, Πολλά έχουν ενάρατη. Είναι δηλαδή αρκετά περιγραφικά. Αυτό ας πούμε, έχει και αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε κοντά να δούμε το παιχνίδι με το, το σωγραφικό παιχνίδι εννοώ. Η δομή του δεν είναι τόσο καθαρή όσο είναι το άλλο. Είναι λίγο ο κάναμος κτλ. Είναι λίγο πιο περιγραφικό αυτό το έργο. Αλλά υπάρχει ανάγκη και για κάτι τέτοιο. Όπως σε μας. Όλες θέλουμε να είμαστε πιο μινιμαλιστικά, ξεκάθαροι και όρες, όρες να είμαστε πιο. Περιγραφικά γλαφυρή. Αυτό είναι πιο περιγραφικά γλαφυρό. The Hunter's Present. Έρχεται ένας κυνηγό και φέρνει ένα δώρο στην κυρία, ε, εισβάλλει στο σπίτι, με το, με το... είναι λίγο κυνηγό ο άνθρωπο, είναι λίγο χωριάκι, α πούμε. Έχει μπει με τα βρώμικα παπούτσια του, με αυτά, με το σκυλί του μέσα. Έχει πετάξει την καραμπίνα κάτω, την... το τρόπεο, την πάπια, α πούμε. Παίρνει το πουλί εδώ, το κρατάει από όλια και το δίνει δώρο στη γυναίκα. Η γυναίκα το κοιτάει, έχει έρθει λίγο έκπληκη, ας πούμε τώρα. αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει και μια κομψή χειρονομία το να σου φέρνω ένα σκοτωμένο πουλί σαν δώρο σε μια κυρία η οποία είναι κομψή, σε ένα αστικό περιβάλλον, ε, οπότε δεν ξέρει και καλά πώ να αντιδράσει. Υ υπάρχει ένα αόρατο διάλογο που διαμορφώνεται ανάμεσα στις δύο φιγούρες. δηλαδή ε, αυτός τόσο κόπο έκανα να της φέρω, τόσο κόπο έκανα να της σκοτώσω αυτή την πάπια και της την φέρνω, και αντί να χαρίσω της την φέρνω και να καταλάβει πόσο άντρας είναι και πόσο δυνατός είναι και πόσο καλά θα καταφέρνω στο κυνήγι, και ότι θα κάναμε ένα σχετικό τέλειο εμείς οι ε, βλέπω πολύ δυσακτική, δεν τα καταλαβαίνω. Η γυναίκα, «Αχ, τώρα σαν χωριά της βγε παιδάκι και αυτό το πράγμα τώρα, τι, να, τι είναι δώρο αυτό που μου έφερε». <laughs> δηλαδή διαμορφώνεται ένας αόρατος διάλογος, ο οποίος ενισχύεται πάρα πολύ από τις λεπτομέρειες και από τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν ε, το, το αμφίσιμο του αποτελέσματος. Οι αφηγήσει των Ολλανδών είναι αμφίσιμες και open-ended. Δεν έχουνε δεν ξέρουν τελικά να κάνουν σπιτικό αυτοί. Τι θα γίνει ακριβώ. Είναι άντρε τη. Όχι ακόμα. <laughs> <laughs> το πάει τότε. Το, το πουλί, γενικώ τα πουλιά, όχι, όχι τα σκοτωμένα παραιτήτως, είναι λίγο άκομος να, να το κάνεις όλο σκοτωμένο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ, πολύ χυμικός, μετάλιφη, Φιλίδι, να είσαι hand han μετάλιφη. Όχι στο Όχι, όταν πετάει ένας άντρας σε ένα πουλάκι, είτε είναι μια καρδερίνα, είτε είναι οτιδήποτε και το προσφέρει σε μια γυναίκα, είναι ερωτικό κάλευμα. Α, ναι. Ότι τρέφω μεγάλο έργο για σένα, ε, αυτό, έχει... αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα ζώα. Δηλαδή το σκυλί, πιάνει ένα ποντίκι και στο φέρνει Άρα, για να σου πει: δηλαδή Σαν να υιοθετεί ο ποιητή Ο μεσημέρι θα το υιοθετεί, μια και ζώα. Αλλά είναι κοινωνικό σα το κάνει, απλώς εδώ είναι λίγο κοντροειδή ο τρόπο με τον οποίο γίνεται. εντάξει κάτω. Θέλω είναι ένας άντρας που μπήκε μέσα στο σπίτι, σπίτι, σπίτι οδόρυγη, μετά, μετά, κάτω, πομένα, και σου φέρνει ο δώρος, μετά τα πράγματα κάτω καλά σπωμένα και σου έφερα αυτό χωρίς. Ε, ναι, γιατί είναι ο άντρας ο οποίος τους χωστράει το Ναι. Μετά. Έχω, έχω, έχω την αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο σκυλιά ναι. και η μανάδα σκυλί. Ε, σε, σε ένα καθοσπρέπει σπίτι, πάρει το σκυλίες. Και το ένα σκυλί με το άλλο σκυλί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να δείτε επίση τι αντιδράσει εδώ. Δεν ξέρουμε αν θα ερωτευτούν τα σκυλιά ή αν θα χυμίξει το ένα στο άλλο. <laughs> ναι. Δείχνει έκπληκτη. Η κίνηση του χεριού τη ε, είναι ότι σταματάει αυτό που κάνει. Τίνει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τον τρόπο που λειτουργεί το χέρι, α πούμε. Από τη μία τίνει να εμποδίσει το σκυλί. Είναι σαν να του λέει, μην το γαβίσει το άλλο σκυλί, γιατί. Εντάξει, ούτε και εγώ ξέρω αν τον θέλω και πολύ αυτόν, αλλά α περιμένουμε λίγο να διαμορφωθεί το ζήτημα λίγο περιπτέρω ναι. Τι είναι επίση στο το βιβλίο, διότι ε, ναι, είμαι καλή νοικοκυρά και κεντάω πάρα πολύ ωραία να ξέρει, αλλά δεν είναι μόνο καλή νοικοκυρά, είμαι και ένα άνθρωπο που είμαι επιστή, αγνή, με τις θρησκείας και διαβάζω τη βιβλία δεν ξέρουμε αν αυτό το βιβλίο είναι μια μικρή βίβλος γιατί το μέγεθος του αυτό υπενήσεται ή αν είναι γενικά μια αφορά στη γνώση ότι δεν είμαι και καμιά κατίνα που μόνο να μαντάρει, ξέρει διαβάζω, η θρήσκα οπότε έχω, έχω διάφορες τέτοιες αναφορές οι οποίε λειτουργούν εμέσως. έχω και τα πρικιά μου, διότι το ερμάριο που βρίσκεται από πίσω ήταν για χώρος φύλαξης πρικιών. Άρα το ότι είναι ανοιχτό είναι ότι πάει να μου πει ότι κοίταξε να κι αν ότι εγώ είμαι όποια όποια, δεν είμαι όποια όποια, έχω και τα περιουσιακά μου στοιχεία, έχω αυτά. Επάνω εδώ υπάρχει ο έρωτας με το ένα, δηλαδή αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ συνήθις, όπου Σηκώνει το ένα χέρι ο έρωτα για να πει ότι μπορεί να ρωταγόμαστε πολλέ φορέ τη ζωή μα, αλλά η μία φορά είναι η δυνατή. Οπότε σε βάζει λίγο στον κόλπο από κάτω, μήπω τελικά αυτή η μία φορά είναι η συγκεκριμένη και την κλωτσίσω επειδή κουβαλάω τα στερεότυπα μου. Ε, το γεγονό ότι έχει βγάλει τα παπούτσια δεν είναι ότι έχει γιατί καθυστήκε λιούσε δεν είναι αυτό είναι ότι όπου βλέπω πασούμια κυρίως ε, αυτά τα παππούσια βγαλμένα υπάρχει ερωτικό υπονοούμενο επειδή το ανατάσεις τα είναι ένα προαιόρτιο της ερωτικής πράξης όταν τα παπούσια είναι βγαλμένα και είναι και πεταμένα έτσι εδώ, ε, υποδηλώνει την ένταση της ερωτική πράξη. Mm. Η σκάλα, κοιτάξτε επίση την πολύ ωραία αντιπαράθεση, είναι σκοτεινό λίγο το έργο, και αλλά φαίνεται. Εδώ, στην ε, κανονικότητα και την ευρυθμία και την αρμονία ενό φτιυτούν, για το να φτιάξει αυτή την οικογένεια, χρειάζεται μια τάξη. Είναι αυτό, και το στροβίσμα τη σκάλα, εδώ είναι μια σκάλα, η οποία θεωρητικώ ανεβαίνει στο πάνω πάτωμα, αλλά είναι και κλειμένη και στρογγυλιζόμενη. Οπότε, έχω δύο στοιχεία: το ένα είναι το στοιχείο τη ηρεμία, τη τάξη, τη και το άλλο είναι το στοιχείο του έρωτα και του στροβιλισμού Θα μου πείτε, όλα αυτά τα βλέπει εσύ εκεί μέσα. Ναι, και τα έβλεπε και ο Ολλανδό που παράγγελνε το έργο εκεί μέσα. Οπότε, αυτά τα έργα ηθογραφίε είχαν και ένα ανάρατι, το οποίο ήταν πολύ χαριτωμένο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε γι' αυτό. Είναι ο ίδιος λόγος για τους οποίου Μας αρέσει στο σινεμά να βλέπουμε ταινίες που έχουν τέτοιου είδου συναισθηματικές σημάνσεις. Και αυτά πολλές φορές γινόντουσαν και σε συνενόηση με τις επιθυμίες των παραγγελιοδοτών. Τα δύο πιο ωραία βέβαια, έργα του πήγαν με είναι αυτά που είναι στο δουβλίνο σήμερα και πιθανόν ήταν και πάρα σαν, δηλαδή γίνανε σαν... σαν... Πέντε, πέντε επίση, που έπρεπε το, το άλλο α πούμε. Πάρισο. Ε, οπότε είναι το α, γυναίκα που διαβάζει το γράμμα και κύριο που γράφει το γράμμα. Είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα δύο έργα από τα ρυθπουργήματα του Καμπέρι μέτσου και για την οργάνωση του χώρου και για την δεξιοτεχνία τη απόδοση και για τον συμβολικό τρόπο με τον οποίο αποδείται τα χαρακτηριστικά. Το δεύτερο είναι αυτό. Με τον άντρα που γράφει το γράμμα, είχε το ίδιο μέγεθο, την ίδια χρονολόγηση και είναι πιθανόν ότι ήταν ε, Πάρισα. Εδώ. Άρα. Σώμα τα έκανε στο Βερμέρ το εργαστήριο, δεν Ναι, ναι, μα ο, ο Βερμέρ είναι αυτό που γνωρίζουμε περισσότερο λόγω τη διάρκεια του έργου του, αλλά ο Τερμπόρχο, ο Μέτσο, ο Ντεχόχ. Ε, θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλοί Βερμέρ. Απλώ ξυσσικεύει με το Βερμέρ. Ο Βερμέρ έκανε 32 έργα. Και τα πρόσφυξε και τα 32 συνετέλικα. Δηλαδή είναι όλα αριστουργήματα. Ενώ ο Μέτσου έχει κάνει πολύ περισσότερα έργα, α Greenough Και ο Ντεπόχ το ίδιο. Και ο το ίδιο. Αλλά είναι αυτά τα δύο είναι πραγματικά αριστουργήματα. Μια αριστουργήματα. Δεξιοτεχνία. Δείτε το λίγο, σαν γραφική και σαν συμβολικό παρόλο που μετά από λίγο ε, μπαίνει στο νόημα. Έτσι, μία προσωπική στιγμή ενό σταματημένου χρόνου όπου το παράθυρο όπως είπε και ο Γιάννης σαν του Βερμέρ στα αριστερά, λούζει τον εσωτερικό χώρο με μια φωτεινότητα. Η γυναίκα είχε το μαξιλαράκι ραπτικής και τη δαχτυλίθρα για να μην πληγώνεται τα ευαίσθητα χεράκια τη και της έφερε το γράμμα και τα πέταξε όλα, η δαχτυλήθρα έκανε ένα κοντινό, είναι κάτω πεσμένη οπότε ε, διαβάζει το γράμμα. Ε, δεν ξέρουμε ποιο έστειλε το γράμμα, δεν ξέρουμε το περιεχόμενο του γράμματος αλλά είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό το παγωμένο χρόνο όπου όλα τα όμορφα αντικείμενα που την περιβάλλουν έτσι, τα, οι χρυσοκνωστές της φορεσιάς της τα όμορφα πασούμια, γίνονται τελικά δευτερεύοντα στοιχεία απέναντι στον τρόπο με τον οποίο το νόημα το βαθύτερο βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το γράμμα. Το περιβάλλουν όμως με ένα πάρα πολύ γλυκό τρόπο απαλών αποχρώσεων του, της ευαίσθητης ε, ε, ενός έτσι ξεθοριασμένου χρωμίου ενώ σαφαλούρο βακινή το οποίο έρχεται και πέφτει πάνω στα δικείμενα με τι τα αντανακλάσεις και δημιουργεί αυτά τα πολύ όμορφα παιχνίδια. το πασουμάκι στο κάτω μας λέει ότι τελικά αυτό το γράμμα έχει ερωτικό περιεχόμενο άρα δεν είναι ένα γράμμα απλό η υπηρέτρια κρατάει ένα άλλο γράμμα οπότε ε, το οποίο το χρησιμοποιεί και σαν σημείο για να βάλει την υπογραφή του μέτσου κρατάει ένα άλλο γράμμα οπότε διαμορφώνεται ένα είδος σχέσης ανάμεσα στα γράμματα γράφει και διαβάζει γράμματα σε κάποιον στέλνει και παίρνει άρα υπάρχει αυτό το στοιχείο δεν ξέρουμε ε, το γεγονός ότι το βάζει στο κενό και το τονίζει τόσο είναι και για την υπογραφή είναι και για να μου δείξει ότι υπάρχει ένα παρεδώσε άρα υπάρχει ένα ερωτικό περιεχόμενο ε, αυτή η υπηρέτρια έχει στραμμένα τα νότα σε μας, παραμερίζει μια κουρτίνα που έχει σκεπάσει το κάδρο που υπάρχει στον τοίχο που δείχνει ένα πλοίο να θαλασσοδέρνεται το οποίο έχει επίσης διπλή σημασία από τη μία τη σημασία του είναι ότι ε, το χρησιμοποιούσανε όπως εμείς καμιά φορά σε πένθος ε, σκεπάζουν τους καθρέφτες αυτή καμιά φορά, όταν υπήρχε ο κίνδυνο να μην γυρίσει ο ξενιδεμένο άντρα που θαλασσοδερνόταν στα πέρατα του κόσμου, και για να μην βλέπουν συνέχεια την εικόνα με το πλοίο να θαλασσοδέρνεται, και να επιτείνεται η αίσθηση του κινδύνου τη απώλεια, το σκεπάζανε αυτό. Οπότε έρχεται και το ανοίγει η πηρέτρια. Ο δεύτερο συμβολισμό των πλοίων που θαλασσοδέρνονται σε φουρτουνιασμένε θάλασσε είναι οι ερωτικέ διακυμάνσεις. Όταν αυτό βρίσκεται σε ένα context όπου υπάρχουν ερωτικά υπονοούμενα, σημαίνει το ότι η σχέση περνάει σκαμπανεβάσματα. Και όπως ένα, ένα πλοίο θαλασσοδέρνεται σκαμπανεβάζοντας τα κύματα, έτσι και μια σχέση μπορεί να περνάει τέτοια. Και η ανταλλαγή αυτών των γραμμάτων, το ένα έρχεται, το άλλο φεύγει το γράμμα, η άλλη περιμένει να το διαβάσει, να τις απαντήσει, να το πάρει, να το δείξει, δηλώνει ακριβώς το ότι είναι πιθανόν αυτή η σχέση να περνούσε μία κρίση και όλο αυτό είναι σαν μία παραγγελία που χρησιμοποιείται για αυτή τη σχέση. Όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο χώρο, από τον καθρέφτη που έχει να κάνει με την αυτογνωσία, γιατί πολλές φορές όταν οι σχέση μας περνάει κρίση, οι καθρέφτες πάλι έχουν επιπλή σημασία από τη μία αματοδοξία, ματαιότητα, βανιτάς, έτσι, και από την άλλη αυτογνωσία. Οπότε ως καθρέφτης είναι ότι κάθομαι και κοκετάρωμαι να βγουν στον καθρέφτη και αυτοθαυμάζομαι Το, η, η κακή ας πούμε ερμηνεία και η καλή ερμηνεία είναι αυτογνωσία. Κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη καταλαβαίνω τελικά ποιος είμαι. Σε μια σχέση που περνάει ζόρια και τα δύο εμπλέκονται πάρα πολύ διότι τα ζόρια στι σχέσει είναι αυτά τα δύο. Είναι δηλαδή η, η, η, η αλαζονική μας πολλές φορές σχέση να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και όχι τον άλλο που οδηγεί τη φουρτούνα της σχέση, ή η έλλειψη αυτογνωσίας απέναντι στα όρια μας και τον δύο που μπλεκόμαστε στη σχέση. Άρα ο καθρέφτης εδώ λειτουργεί μέσα από αυτήν την αναφορά και όλο αυτό διαμορφώνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Το σκυλάκι το οποίο με την κίνηση του, του φεύγει από τη μία... Από την κυρία του σπιτιού και κατευθύνεται στην υπηρέντρια, είναι ταυτόχρονα και σύμβολο ερωτική πίστη, και σύμβολο αφοσίωση, και σύμβολο αυτό. Άρα συνηγορεί και αυτό στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τα χαρακτηριστικά. Για κάποιο λόγο ξέχασα να βάλω τα κοντινά του άλλου έργου, το οποίο είναι επίση αριστούργημα. Θα σα το δείξω με μια άλλη ευκαιρία. Mm. Είναι πολύ όμορφα έργα και τα δύο. Ο Μπέντσου τα δουλεύει με έναν τρόπο πολύ λαμπερό. Άλλοι άνθρωποι, όπω η Τζούτιθ Λέιστερ, που είναι το έργο, ε, υπενήσεται πράγματα. Όχι πως υπάρχει αυτό που λέμε feminist approach ακόμα, αλλά υπενήσεται πράγματα. Αυτό το the proposition εδώ υπάρχει μια μικρή ένταση. Εδώ η γυναίκα. Ε, διαφορεί για τις του άντρα, δηλαδή έρχεται, σκυβή, κρατάει το κερί, κοιτάξτε τι ωραία αξιοποιεί, το φως του κεριού εδώ, στον τρόπο με τον οποίο η, φωτι... η φωτεινή πηγή βρίσκεται εδώ και φέγγει τα πρόσωπα, δημιουργώντας αυτές τις μεγάλες σκιέ και δημιουργώντας αυτές τις σχέσεις ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Οπότε μερικά ηθογραφικά θέματα δεν τονίζουν τόσο το αστικό περιβάλλον των πλούσιων σπιτιών όσο τις σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα πολλές φορές το narrative είναι ε, πολύ εκτενές εδώ ένα έργο του Νίκολας Μάις που με το συμβατικό τίτλο η τεμπέλα υπηρέτριας με The Idle Servant ένα όμορφο έργο από τη National Gallery του Λονδίνου όπου βλέπετε ότι ε, έχουν ρίπνο μέσα επίσημο γιατί φοράνε τα καλά τους βλέπουμε στο μέσα και αργούσε να έρθει αυτή και έρχεται η κυρά της τέλος πάντων η οποία με την ποδιά λειτουργούσε ταυτόχρονα ενδιάμεσο διάμεσος κρίκος ανάμεσα στην κουζίνα και στο σαλόνι έρχεται για να γεμίσει τη κανάτα και βλέπει την υπηρέτη να την έχει πάρει ο ύπνος και να τα έχει αφήσει όλα σύγχριστα κάτω άπλυτα πεταμένα έχει έρθει γάτα πάνω εκεί τρώει το φαΐ καταστροφή αυτό έχει ένα μοραλιστικό περιεχόμενο. Ένα δηλαδή χαρακτήρα ο οποίο ε, έχει ένα είδο ε, ε, ηθικού σχολιασμού. Κοίτα την τεμπέλα, την πληρώνουμε του αλεφτά, α πούμε, και μα άψε το φαϊκάκι. Και άψε τη γάτα να το φάει. Και άψε τα πιάτα άπλυτα. Και την πήρε ο ύπνο και εμεί την περιμένουμε. Οπότε έχει και ένα έτσι χαριτωμένο τέτοιο ηθικό σχολιασμό. Ο Μάε το δίνει με έναν όμορφο τρόπο στι λεφτομέρειές του αυτό. Και η κυρία δεν συγκατάβαση, πάντω ο Γιώργη <συμπή> λέει: Τι να κάνουμε, τι μα έτυχε ένωση. Τι τάφιλε <συμπή> πέρα. <συμπή> και κοιτάει εμά. <μας. συμπή> δηλαδή υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο, ότι πολύ συχνά στα γερμανικά έργα κοιτάει εμά. Δύο. ο Ντεχόχ δουλεύει τις ίδιες σκηνές με το φως πάρα πολύ ωραία στο Τέλφι αυτός τα καλύτερα του χρόνια είναι στο Τέλφι του Πίτερ Ντεχόχ αυτός έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στα έργα του που έχει να κάνει με τα διαφορετικά επίπεδα το έβριμα που συνήθως έχει είναι ότι ε, υπάρχει μια διαφυγή του χώρου ενώ στον Καμπριέλ Μέτσου, στον Τερμπόχ και στον Βερμέρ οι χώροι είναι κλειστοί δεν έχουν διαφυγές και επειδή δεν έχουν διαφυγές μας βάζουν και εμά στην άλλη άκρη του δωματίου σε αυτόν τον κλειστό εσωτερικό χώρο να βιώσουμε όσα συμβαίνουν εκεί Οι χώροι του δεχόχ έχουν ανοίγματα ανοίγονται προς το δρομάκι, ανοίγονται προς την αυλή ανοίγονται προς την πόλη οπότε λειτουργούν πάντα σε ένα επίπεδο διαφυγής και επειδή το πίσω τίνει να σκυραστεί συνήθω το φωτίζει και δημιουργεί αυτό το πάρα πολύ λίγο ανάμεσα στον υποφωτισμένο κοντινό μας χώρο που βλέπω πιο ξεκάθαρα τα αντικείμενα και τις μορφές και στον υπερφωτισμένο μακρινό χώρο που βλέπω λίγο πιο θολά αλλά πιο φωτεινά τα αντικείμενα και τις μορφές οπότε δημιουργεί ένα παιγνίδι εξισορρόπησης Ανάμεσα σε αυτό που χάνω και σε αυτό που κερδίζω. Στο κοντινό κερδίζω ευκρίνεια, χάνω σε φωτεινότητα. Στο μακρινό κερδίζω σε φωτεινότητα, χάνω σε ευκρίνεια. Και διαμορφώνει αυτά τα επίπεδα με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο στην επεξεργασία των αξώνων και του φωτός μέσα στο οποίο φτιάχνει ένα τρισδιάστατο κάναβό που τοποθετεί τις μορφές με έναν πάρα πολύ όμορφο και αρμονικό τρόπο. η ευκρίνεια του κοντινού πλάνου λέγαμε και η φωτεινή θολότητα του μακρινού πλάνου βέβαια όλο αυτό πέρα από την, την εμπλέκω τώρα το κεφάλαιο 6 που έχω φτιάξει και το κεφάλαιο 7 ως κεφάλαιο 7 έχω βάλει το ουπικτούρα ηταβίσιο και κάνω μία αναφορά στην οπτική και στο ενδιαφέρον των Ολλανδών για την ίδια την αντιληπτικότητα του ματιού σε μία έτσι και πλερική διάσταση σαν να τους απασχολεί πάρα πολύ η πραγματικότητα όχι ως κάτι ανεξάρτητο από τον τρόπο που προσλαμβάνεται. σαν δηλαδή να αντιλαμβάνεται και ότι το μάτι είναι ένας μηχανισμός που τροφοδοτεί τη σκέψη μέσα από τις πεπερασμένες δυνατότητε που έχει. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κέπλερ έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτή τη μεταφορά από το έξω στο μέσα και τη μελέτη του Ματιού και του Ουγγλυστοειδούς. Thus vision is brought about by a picture, pictura, λέει ο Κέπλερ, of the thin scene being formed on the concave surface of the retina. Εδώ. Αυτό. «Vizio egitur fit per picturam re visibilis ad album e γράφει ο Κέπλερ στο, στα παραλυπόμενά του. Τα παραλυπόμενα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο που εκδίδεται το 16ο αιώνα και τα γνωρίτερα από αυτό που μας ενδιαφέρει άρα έχει κυκλοφορήσει Εβραίος και στο πεδίο των περισσότερων Ολλανδών είναι γνωστά τα αποτελέσματά του. Γιατί μας ενδιαφέρει μας ο Κέπλερ. Ο Κέπλερ μας ενδιαφέρει διότι όπως uh, uh, έχω βάλει και εδώ uh, ένα απόσπασμα Κέπλε uh, seems to have into the problem of the optical mechanism and the way he did it has an interesting relation to the early history of the camera obscura or its predecessor to the pinhole camera. Since antiquity, this device, η κάμερα obscura εννοεί, pinhole κάμερα, είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως για αστρονομικές παρατηρήσεις και κυρίως ώστε να παρατηρούν οι αστρονόμοι ή οι επιστήμονες γενικά τα σεληνιακά και ηλιακά φαινόμενα και κυρίως τις εκλήψεις. Ήταν ένας τρόπος να μελετήσει κάποιο τις ακτίνες του φωτός. Όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τη χρήση της κάμερα ουσκούρα ως δημιουργό τέτοιων εικόνων του κόσμου που τόσο πολύ γοήτευσε τον Βίγκενς και τον Χοφστράτεν θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν και ο μηχανισμός ήταν απλός είχε μιλήσει ο Μητώ, ο Κινέζος, ε, και ο Αριστοτέλης προχριστού για αυτό το μηχανισμό its picture making function το γεγονός ότι αυτός ο μηχανισμός, μπορεί και παράγει εικόνες, ήταν σχετικά καινούριο. Στο παρελθόν, η pinhole camera, θα σας πω σε λίγο είναι αυτό, εμ, δεν μας πούμε ενδιαφέρον. αυτό. There was, however, a problem. An enigma, as το Kevler. The lunar diameter, as formed by the rays in the pinhole camera, appeared smaller during a solar eclipse than at other times, although it was rightly assumed that the moon had no change size, not move farther away from the earth it was this observation made by Tycho Brahe in Prague when Kepler was serving as his assistant in 1600 that Kepler was able to explain οποτε μελετώντας τα αστρικά φαινόμενα διαγινώθαμε έρχεται κάτι συμπεράσματα μελετώντας τα αστρικά φαινόμενα μέσω του μηχανισμού της κάμερα ουσκούρα ή της pinhole κάμερα που έμοιαζε με το μάτι ήταν ένας μηχανισμός σαν το μηχανισμό του ματιού, έβγαλες άλλες συμπεράσματα. Αυτό όφησε τον kepler αυτό που λέω εδώ, «His radical answer was to turn his attention away from the sky and the nature of light rays to the instrument of observation itself, to turn from astronomy to optics». Kepler argued that what was at issue was the precise objects of the images formed behind small apertures in the pinhole camera. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά, δεν θα σας κουράσω με όλο αυτό, να καταλήγει σε αυτό που λέμε, δηλαδή στην πεποίθηση ότι μελετώντας κάποιος την ανατομία του ματιού και τον τρόπο που το μάτι προσλαμβάνει την πραγματικότητα, μόνο τότε θα καταλάβει την πραγματικότητα όχι βλέποντάς τη ψακά του ανεξάρτητο από το μάτι. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ γιατί βάζει το θέμα της ανθρώπινης συμμετοχής στην ίδια την πραγματικότητα. Γιατί μένει το ότι είπε ότι τη, την τη πραγματικότητα την έφυξε ο Θεός ή οι παλαιότεροι άνθρωποι και είναι εκεί μακριά ανεξάρτητη από το πώ την προσταμβάνω εγώ. Αυτό που λέει ο Κέμπλερ είναι ότι δεν είναι ανεξάρτητη, είναι θέμα μάτιου και ας μελετήσουμε το μάτι να δούμε πώς λειτουργεί και πρώτα, όλα αυτά τα γράφει λοιπόν σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Astronomie pars optica traditur» θα παραλυπόμενα, παραλυπόμενα το αναφέρει, ad vitelonium παραλυπόμενα» το οποίο το εκδίδει τότε, γύρω στο 1600, η Ολλανδική Ζωγραφική είναι από το 1600 μέχρι το 1700, οπότε όλα αυτά λαμβάνονται πάρα πολύ υπόψη. Αυτό δίνει την όθηση σε πάρα πολλού Ολλανδού, μεταξύ των οποίων και του Χόκστρατεν, να ασχοληθούν με το θέμα. Και ενώ ο Χόκστρατεν θα μπορούσε να είναι ένα ωραίος Κάρλ Φαμπρίτιου, α πούμε, ή ένα ωραίος πρώιμος Ρέμπραντ, κοιτάξτε μια πρώιμη αυτοπροσωπογραφία του του 1645 από τη Βιέννη, πολύ όμορφο πορτρετάκι με το φω του κτλ σιγά σιγά όλο και περισσότερο τον απασχολεί το, ο τρόπος που το μάτι δηλαμάνεται την ψευδέστηση σε αυτό το πορτρέτο απεικονίζει τον εαυτό του δεν, δεν έχει ψευδεστήσεις σε αυτό το πορτρέτο που είναι πάλι self-portrait λίγο μεταγενέστερο έρχεται και λέει τελικά το θέμα δεν είναι να απεικονίζει τον εαυτό μου είναι να απεικονίσω τον εαυτό μου που μελετά που κρατάει σημειώσει, που κοιτάει, στο προηγούμενο μα κοίταζε Εμάς, εδώ, κοιτάει και παρατηρεί γενικώ. Και ο τρόπος που αποδίδεται αυτό ψευδεσιτικά στο Ερουγχοφστράτεν, μας δίνει και εμάς την ψευδέστη του δουλειάσκου χώρου. Σαν να περνάμε εκεί από τον δρόμο και να έχει βγει στο πεζουγλάκι του παραθύρου και να κοιτάει προς τα έξω παρατηρώντας την πραγματικότητα και καταγράφοντας τα δεδομένα της και αυτό είναι κάτι που τον απασχολεί όλο και περισσότερο. Σιγά σιγά λοιπόν τα έργα του, αυτό είναι λίγο μεταγενέστερο όπως βλέπετε από το Coons βλέπετε ότι επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία, picturing θα μπορούσαμε να την πούμε. Έτσι τη λένε οι μελετητές τους, picturing, picturing reality. Το picturing έχει μέσα τη διαδικασία ότι το φτιάχνω, το, αποτυ... το αποτυπώνω. Δεν υπάρχει και απλά το καταγράφω, δεν είναι depicting, είναι picture, εγώ το φτιάχνω Άρα αυτός φτιάχνει μια πραγματικότητα με όλα τα πολύ όμορφα στοιχεία αυτά Το μπουκαλάκι, το βαζάκι, το πεζούλι Ο τύπος ο οποίος έχει βγάλει την κεφάλα του έξω από το παράθυρο Και ενώ ο Χοκστράτεο θα μπορούσε να διαπρέψει σε τέτοια ηθογραφικά θέματα Όπως είναι η Ανεμική Κυρία Ένα πάρα πολύ όμορφο έργο του Rex Museum Που είναι περιγραφικό όμως η γατούλα που χουχουλιάζει κάτω από το αραντολίδικο χαλί και η καλογημένη κυρία που είναι ομοσάρουσε και τις έχουν φέρει το κουτάκι με τη θερμοφόρα με τα κάρβουνα για να ζεσταίνεται το ποδαράκι της και να γίνει καλά και έχουν καλέσει το γιατρό και ο δικός της ο άντρας λέει τι και αυτός ο γιατρός θα τη ή θα την αποτελειώσει και ο χώρο και διάφορε άλλες πολύ ωραίε γερτομέρειες. Mm -hmm. Πολύ κομψο έργο, Χοκστράτεν mm -hmm. Τώρα τι κάνω, συνδέω το κεφάλι μου νούμερο 6 που έφτιαξα με το genre, τα ηθογραφικά, με τα optics. Για να σα πω ότι δεν είναι ότι ο Μέρ κάνει αυτό και ο Δε αυτό, αυτό έχει κάνει πολύ ωραία genre. Αυτό είναι αριστούργημα, α πούμε. Samuel Βαν Γουφστράτερ και ο βερμερικός κάναβος Παρ' όλα αυτά αυτό δεν τον ικανοποιεί και στρέφεται συνέχεια σε αυτού του είδου στις οπτικές ε, Αν έχετε πάει στη National Gallery του Λονδίνου θα έχετε δει αυτό το λεγόμενο peep show ένα δηλαδή κουτί μία ξύλινη κατασκευή στην οποία πάνω υπάρχει ένα πεπλατισμένο κουτί το οποίο μπορείς να το δεις από δύο ανοίγματα που υπάρχουν στο πλάι μόνο κανονικά είναι κλειστό εδώ το βλέπετε ανοιχτό αλλά κανονικά είναι κλειστό είναι αυτή η κατασκευή Οπότε εδώ είναι ανοιχμένη για να μπορούμε να δούμε το περιεχόμενό της. Κανονικά λοιπόν το βλέπεις, ε, γι' αυτό λέγεται και Pip Show, το βλέπεις από το μάτι σου να έρχεται πάρα πολύ κοντά σε αυτή την τριπούλα Σκύβεις λοιπόν, είναι χαμηλούσκο, σκύβεις λοιπόν και βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο θρισδιάστατο ολλανδικό εσωτερικό, το οποίο όμως έχει προκύψει από τον τρόπο που ο Hoogstraten έχει ζωγραφίσει ουσιαστικά πέντε έργα στα οποία ο ίδιος χώρος αποδίδεται μέσα από τις προοπτικές βραχύμσεις έτσι ώστε όταν στηθεί ολόκληρο, φανταστείτε το αυτό ότι είναι λίγο σαν το χουτί, την το... <ετοίκλειο> με πάσχες ας πούμε για να μην δω το. το ανοίγεις έτσι, δια έτσι, ανοίγεις δηλαδή τις τέσσερις πλευρές έτσι και κανονικά είναι όρθιο αυτό. Κοιτάξτε ότι το δάπεδο που εδώ το βλέπω έτσι, εδώ στο πάτωμα το βλέπω έτσι, εδώ το βλέπω έτσι. Έχει ζωγραφίσει δηλαδή κάθε μία από αυτές τις πέντε πλευρές αυτού του κουτιού με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο γωνίας θέασης, έτσι ώστε να σου δίνει μόνο από το σημείο που θα το δεις την ψευδέστηση ενό πάρα πολύ όμορφου χώρου. Αλλιώ, αν δείτε, το σκυλάκι που είναι εδώ ζωγραφισμένο, ας πούμε, και τα ποδαράκια που είναι εκεί ζωγραφισμένα, αν δεν το δεις από το σημείο, εδώ το βλέπεις έτσι. Πολύ ωραίο και πολύ ατμοσφαιρικό. Και όμως η καρέκλα είναι η μισή ζωγραφισμένη στο ένα πανό και η μισή ζωγραφισμένη λοξά στο άλλο πανό. Μέσα στο αυτό το κουτί. Ναι. <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> Αυτός δεν είναι πίνακας, είναι κουτί. <συσχελίδι> είναι θρησιάστητο δηλαδή, στη National Gallery, στο Λονδίνο. <συσχελίδι> ναι. <συσχελίδι> είναι, είναι προς τα μέσα όμως. Στι μέσα αίθουσες Οπότε πρέπει να, να κάνετε μια διαδρομή που λοιπόν, είναι οι Ολλανδοί λίγο κρυμμένοι. Αυτή ήταν και με του πολέμους που μαθαίνουμε, έχουμε λίγο μπάλει στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό, α πούμε. <σομίως> αυτό είναι στο γλώσσε Σάρρα, αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί είναι 260. Είναι δηλαδή όσο είναι μια πολύ μεγάλη ψηλή πόρτα και δημιουργεί αυτή την καταπληκτική ψευδέστηση του βάθου που έχει προκύψει μέσα από μια πολύ μεγάλη μελέτη τη προοπτική. <σομίως> Δείτε <σομίως> τις βραχύνσει. Ναι. Ναι. Μήπως είναι ο του αυτό. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι, ναι θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι. Από τότε, από την αρχαιότητα ακόμα βεβαίως, υπήρχε αυτή η Trommelögen, ναι. δηλαδή μια τεχνική που να ξεκελάει το μάτι. Ναι. Ο είναι ο Πρεσβύτερος στην ιστορία της αρχαιογραφικής, μας αναφέρει εκείνη την πολύ ωραία ιστορία για τους δύο ζωγράφους, τον Ζεύση και τον άλλο, που, ε, Ανταγωνίζονταν, α ας πούμε, ποιος γογραφείς καλύτερα. Και ο καθόλους λοιπόν ανοίγει μια ταβέρνα ε, και λέγανε Αυτό σου εγώ σου έτσι και εγώ, εκείνο και έτσι. Και, και αυτός μια μοίρα. Ε, και οι, οι, οι, οι πελάτες της ταβέρνας κάνουν έτσι για να διώξουν τη μοίρα. Mm -hmm. Και λέει ο Ζεύξης, αυτό δεν είναι τίποτα. Και ζωγραφίζει ένα καρφί στον τοίχο τη ταβέρνα και όποιο έδαινε πήγαινε να κρεμάσει το παρτό του, έδωσε το καρφί κάτω. Αυτό είναι χαριτωμένο σαν αφήγηση, αλλά μα δίνει το γεγονό να καταλάβουμε ότι συχνά η τέχνη ήταν και σε ένα είδο δημιουργία μια αιτητική πραγματικότητα που φτάνει κοντά σε αυτό που χρειάζεται σήμερα. Ε, αλλά ο, οι Ολλανδοί επικεντρώνονται πάρα πολύ σε αυτό κάνοντας μια σειρά από πολύ όμορφα έργα αξιοποιώντας ακριβώς τους κανόνες προοπτικής και της οπτικής αυτό το view of Corridor, κοιτάξτε το τοποθετημένο εδώ αυτό είναι το έργο το έχουν τοποθετήσει για τη φωτογράφηση σε ένα χώρο στον οποίο έχει τις ίδιες διαστάσεις της πόρτας Οπότε μου δίνει την ψευδέστηση, το ότι η πόρτα και έχω τη θέα στο μέσα δωμάτιο. το Αυτό είναι φωτογραφία, το γύρο γυρω Αυτό είναι το έργο που βρίσκεται σήμερα στον Κλαουστισσάρ, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούμε την οπτική είναι. Δεν φωτογραφίες, είναι είναι να να Ναι. Ναι, είναι, Η διαφορά μεταξύ γενικά του παρόχου χρησιμοποιεί πάρα πολύ η αλλά Η διαφορά μεταξύ της ψευδαίσθησης του Νότου και της ψευδαίσθησης του Βορρά είναι ότι οι ψευδαίσθησης του Νότου ομπονομεί, ας πούμε, κάνα αισθουργήματα. Ο Πότσο, έχει κάνα την ίδια εποχή. Είναι ότι του έχει Στι καθολικέ εκκλησίε, στα παλάτια, π, π, π, π, παντού ε, είναι εκεί για να μου δημιουργεί μια ψευδέστηση που μιλάει για το μεγαλείο και τη χλυδή του χώρου στον οποίο βρίσκομαι ενώ η ψευδέστηση του Βορρά είναι εδώ για να με κάνει να καταλάβω καλύτερα το ότι την πραγματικότητα την προσλαμβάνει εδώ στον αφιβλιστροειδή και παίζει λίγο μαζί μου. Πέ, παίζει. Χαρακτηριστικά, α πούμε, ο Hofstraten έχει κάνει μια σειρά από Trembleu, Tableau Vivant τα οποία είναι στο γήμα κατά. δηλαδή όπου μιμείτε λίγο την όψη ενό ταμπλό uh, στο οποίο καρφιτσώνω τα, τα αντικείμενα, σαν αυτά με του πελούς που έχουμε και βάζουμε διάφορα αντικείμενα εμεί από Postitt μέχρι οτιδήποτε και τα μιμείτε με καταπληκτικό τρόπο <Συσχε> και αυτό του San Diego είναι πολύ ωραίο και έχω κάνει και κάτι κοντινά στο Doordracht, που είναι στούριμα. Δείτε το λίγο αυτό. Ο Βερμέρ, λοιπόν, έρχεται να συνθέσει αυτά τα δύο πράγματα, τα ηρθογραφικά και την οπτική, με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και ενώ ζει πολύ, 43 χρονό πεθαίνει, έχει δώσει αυτά τα 32 έργα, τα οποία είναι πραγματικά αριστουργήματα. Commander. Γιατί καταφέρνει και... Πατάει με το ένα πόδι στην πιο στέρεη παραστατική αλήθεια, εδώ, Θα βλέπει βλέπεις είναι πολύ αληθινά, και με το άλλο πόδι στην ψευδέστηση της τέχνης. Σου λέει με πολύ ειλικρινή τρόπο ότι αυτό που βλέπεις είναι μια πραγματικότητα. Και με ταυτόχρονα σου λέει αυτό που βλέπεις είναι ζωγραφική. Και αυτά τα δύο δεν συγκρούνται το ένα με το άλλο, αλλά συνεπάρχουν. Έκανε και αυτό στα πρώτα του έργα, αυτό πούμε το έργο του 1656, είναι πιο περιγραφικό, η Μαστροπός ας πούμε. Έχει στοιχεία τέτοια, η κοπέλα που κάθεται και ο πελάτης που την αγκαλιάζει και που συμφωνούν την τιμή και κοιτάει η μαστροπό από εδώ, μην την κλέψουν να μην μαζώσουν λιγότερα. Έχει ναρατη, πολύ ναρατη όμως, πολύ. Όμορφο είναι το έργο. Ταυτόχρονα έχει και στοιχεία τα οποία προδίδουν την μεταστροφή του προ τι υφές και το πάγωμα του χρόνου και την εγκατάληψη του narrative. Οπότε, αυτά θα τα δούμε και μετά στο Vermeer. Αλλά στα πρώιμα έργα του έχει ένα περισσότερο αφηγηματικό στοιχείο. Εδώ, τώρα στο δεύτερο έργο, βλέπετε ότι ενώ κρατάει το χώρο, το φω. Το παιγνίδι του φωτός και τον τρόπο που ξεγλιστρά πάνω σε αυτά τα αντικείμενα εξαφανίζεται τον Άραβιν. Ε εδώ υπάρχει ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει ιστορία. Υπάρχει ο ακυρωμένο χρόνος και συνακολούθως <Και> αυτό οδηγεί σε ένα πιο στοχαστικό τρόπο. Δηλαδή εδώ το μυαλό μου ψάχνει να βρει το σενάριο. «Τι γίνεται, κοίτα αυτή, κοίτα πώς κάθεται και η άλλη, κοίτα α... η γριά η μαστροπός πώς κοιτάει, μην την κλέψουμε». Ενώ εδώ δεν υπάρχει ιστορία, άρα με, με υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο, με οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στο να διώξω, σαν γιόγκα, στο να διώξω όλα αυτά, τα, τις ιστορίες που φτιάχνει το μυαλό και να μπορέσω να επικεντρωθώ σε αυτό το πράγμα και ίσως έτσι κατανοήσω κάτι. Αυτό του Μεντροπόλητα, να πούμε, που είναι αριστούργημα, λειτουργεί μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και είναι επηρεασμένο από το... το, το έχει το, το έργο του Μάις, γιατί είναι ένα παρόμοιο θέμα. Αλλά στο έργο του Μάις που είδαμε πριν υπάρχει το διδακτικό περιεχόμενο. Και εδώ είναι ένα κορίτσι που έχει αποκοιμηθεί και κάθεται με την ίδια άτη. Είναι λίγο πιο καλοντιμένο βέβαια για υπηρετικό προσωπικό, αλλά καλοντιμένες ήταν και οι υπηρέφυρες, οπότε είναι απροσδιόριστο το τι είναι αυτό το κορίτσι, γιατί έχει αποκοιμηθεί εκεί. Αλλά ενώ εδώ το στοιχείο της αφήγησης είναι εμφανές και κυρίαρχο, εδώ το στοιχείο της αφήγηση δίνει τη θέση ε, σε άλλα πράγματα. This painting, which is probably Vermeer's earliest genre scene, places a sleeping or inebriated woman in a restricted space between a heavily laden table and a half-open door, leading to a distant light-filled room. The earth tones and deep reds of the Palais, as well as the unusual spatial organization, are reminiscent appendix by Nicholas Maes, who influenced Vermeer, «However, unlike my eyes, Vermeer, neither explains the narrative nor provides a moralizing commentary about the woman's state of being». Αυτό είναι πολύ δυνατό στοιχείο. Θα το δούμε συνέχεια σε όλο το έργο του. Ότι δεν μου καταθέτει σημάνσεις ότι εδώ βλέπεις την κυρία Τάβε. μένει στο συγκεκριμένο σπίτι. Έχει αυτό το σερβίτσιο. Έχει αυτά τα ρούχα. Έχει αυτό εκείνο χάνονται όλα ακυρώνονται κατά κάποιο τρόπο όλες οι ταυτότητες και ο Vermeer έφτανε σε αυτά τα έργα μέσα από ένα πάρα πολύ επίπονο ανασχεδιασμό τον οποίο οι ιστορικοί τέχνες που καμιά φορά λειτουργούν και σαν Sherlock Holmes με τις ακτινογραφίες, τις τα x-rays των έργων τα radiographs προσπαθούν να δούνε στις προηγούμενες τρόλες του λαδιού τι είχε ζωγραφίσει και βλέπουν ότι σχεδόν σε όλα τα έργα του Μπερμέρ άρχιζε με πιο πυκνή αφήγηση και στη συνέχεια απαλλασσόταν τις τι αφήγησει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή είναι, είναι φοβερό, α πούμε. Είναι αυτό που παθαίνουμε εμεί όταν πάμε στη κατάφραση. Μια δεν ξέρω, τραβωνόμαστε, μιλάμε, επιχειρηματολογούμε ο ένα ο άλλο, κάποιο άλλο. Και κάποια στιγμή λέμε, εντάξει, ωραία. Τώρα, στην ουσία του θέματο, τι θα κάνουμε. Και εκεί θέλει μία κουβέντα. Mm. Και ο Βερμέρ κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ δηλαδή βλέπετε ότι είχε βάλει και ένα σκύλο. Είχε βάλει έναν άντρα να περνάει εδώ πέρα, a gentleman in the back room. Εδώ τον είχε βάλει να περνάει από εκεί ένα άντρα ή να έρχεται. Και ένα σκύλο που υπήρχε εδώ σηκώνεται να τον προϋπαντήσει, να δει ποιο είναι. Mm. Mm. Τα βγάζει όλα. Τα επισογραφίζει από πάνω όλα, δεν ούτε gentleman, ούτε dog, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα και μένει ο καθαρό μοντριανικό χώρο. Αυτό που the elimination of these elements provides an important insight into Vermeer's thought process. They reveal that he sought a poetic image rather than explicit narrative, where the viewer, guided by the figure's melancholic pose, the evocative light effects and the unusual spatial arrangement is allowed great latitude in interpreting the scene. Αυτό το Latitude είναι πάρα πολύ ωραίο Το έβρος με το οποίο τελικά όλοι εμείς που το κοιτάμε εκεί στο Metropolitan Θα στοχαστούμε πάνω στο τι συμβαίνει Οπότε αυτά τα στοιχεία Εδώ είναι το τελικό έργο και εδώ είναι με το ραδιογραφ Τι είχε ζωγραφίσει πριν Βλέπετε ότι λειτουργούν μέσα από ένα είδος επικέντρωση Σε αυτά τα χαρακτηριστικά του χώρου και εδώ. Με το yeah. mm. Κοίταξτε, το δουλεύει πάρα πολύ το πάρο, Δηλαδή το φωτίζει τώρα πολύ. Yeah. Δηλαδή δείτε, καταρχάς δείτε ένα κάναβο που υπάρχει το κάδρο, ο πίγκις από το χάρπι το μέσα κάτρο, το άλλο κάτρο, το φοριαμό ε, σου, τη πόρτα, την κλείνει την πόρτα, την ανοίγει την πόρτα, αφήνει το πέρασμα. Οπότε λειτουργεί μέσα από έναν κάναμο, είναι Μοντριάν, καθαρό αυτός και το μοντριάνο. Ε, και στο μοντριάνο, όπως ο μοντριάνο βάζει το μπλε εδώ, το κόκκινο και το κίτρινο εκεί, αυτός βάζει φώτα, δηλαδή, επειδή το κανάτι είναι πολύ φωτεινό, ε, αυτό γίνεται το ίδιο φωτεινό. Άρα, ενώ εδώ είναι μεγαλύτερος ανόγκος, αυτό είναι πάρα πολύ φωτεινό και τα στοιχεία που έχει εδώ, ένα φωτεινό στοιχείο σε ένα σκοτεινό background, εδώ έχω ένα σκοτεινό στοιχείο σε ένα φωτεινό background, το οποίο λειτουργεί μέσα από συνεχής, έτσι τροποποιήσεις των βαρών. Αυτά τα βάρια άλλοτε δουλεύουν συνθετικά, μετατοπίζει πράγματα, για να πάει το βάρος και άλλοτε δουλεύουνε τονικά δηλαδή με το φως και την τονικότητα για, για να, να το φέρει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τροποποιήσει συνεχώς αυτά τα στιγμή έχουν γίνει μελέτες και έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθώντα κάποιο τα προγενέστερα στάδια αυτό πάει ναι. γιατί είναι και η μελακολική της διάθεσης οπότε πάει να αντάξει Από πολύ παλιά το μέτωπο το πολύ, από τον το 13ο αιώνα ακόμα και από το μεσαίωνα το πολύ μεγάλο μέτωπο, το γυναικείο, συμβόησε την ανότητα. Οπότε είτε τραβάνε πάρα πολύ, είναι και φορές, τραβάνε πάρα πολύ το μαλλί πίσω είτε το υπερτονίζουν. Υπάρχει δηλαδή ένα, ένα, μια τυπολογία, η προτεταμένες χιλιάς που δεν δηλώνει απαραίτητο σε εκπονούσα, αλλά εν δυνάμει εκπονούσα. Δηλαδή ότι η γυναίκα θα δώσει ζωή. Άρα, αν δείτε τα κολλήρια του Βεμέρ, είναι σαν να είναι όλα Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο και Πέμπτο. Και το κατά ποιο μήνα. Ε, δεν είναι. Δεν είναι. είναι το ζέχο Αγροφίνη, αν δείτε την δηλαδή, Αγροφίνη, είναι. Ναι. είναι σαν να είναι λόγο. Δηλαδή. Δεν είναι. Γιατί είναι γαμήλιο πορτρέτο και να έκανε τα δεδεύεται, α πούμε. Ε, ε, ε. Θέλω να πω... Ε, ε, ε. Ε, ε. Ε... Ε, το... ε, δείτε τις λάμψεις στις καρφίτσες, ε, στα μαλλιά και στα σκουλαρίκια, πως είναι αυτές οι αντάβγιες και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτές τις διαφοροποιήσεις που λέγανε ανάμεσα στις γυαλάδες και σταμπάδες. Ξαναβάνω το... existe Σε διάφορα σκοτεινά σημεία λειτουργούν μέσα από ένα είδο εσφουσικών αντιστήξεων. Βάλει το φω, γι' αυτό είπαμε αυτό το κομμάτι. Μπαίνει το φω έτσι δυνατά, από εδώ, και αρχίζει μετά και στραφταλίζει παντού. Οπότε αρχίζω και έχω έναν κλειστό εσωτερικό χώρο μέσα στον οποίο ε, μπορώ να προσδώσω στι όψει αυτή τη καθημερινότητα κάτι το μεγαλειώδες ενώ είναι τόσο καθημερινές Έρχεται λοιπόν αυτό το φω από εδώ, αριστερά. Από τα 32 έργασμες στα 24 το παράθυρο βρίσκεται στα αριστερά και το φως εισβάλλει με αντίστοιχο τρόπο. Είναι μισάνυχτο και έρχεται και ταξιδεύει. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ταξιδεύει στους χάρτες, κυρίως ταξιδεύει στον κεφαλόδεσμο της γυναίκας. Ε, σαν οργάνωση οπτικής είναι λίγο σαν φωτογραφία. Αυτό το έργο ας πούμε εμάς από τη συλλογή Frick στη Νέα Υόρκη ένα αριστούργημα. Ε, Εμά μα φαίνεται φυσικό γιατί έχουμε μάθει να διαβάζουμε την πραγματικότητα μέσα από τη φωτογραφία. Στην εποχή του ήταν αφύσικα μεγάλο ο άντρα του πρώτου επίπεδου και αφύσικα μικρή η γυναίκα του πίσω επίπεδου. Δεν ήταν σωστό. Ο, ο, ο άνθρωπο τη εποχή δεν το διάβαζε σωστά γιατί δεν ήξερε να διαβάσει φωτογραφικά. Αυτό ο τρόπο απεικόνηση, δηλαδή κάθετο στο ίδιο τραπέζι στι, στι στις δύο πλευρέ του ίδιου τραπεζιού. Άρα δεν είναι σωστό. Κανονικά αυτός δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλος Και αυτή τόσο μικρή Αν το φωτογραφίζαμε όμως που στείναμε δίπτυο που το φωτογραφίζαμε Θα ήταν έτσι Αυτό με υποψιάζει ότι είναι πιθανόν Ο Vermeer να χρησιμοποιούσε την κάμερα ουσκούρα Αυτή την επινόηση Και να διάβαζε την πραγματικότητα επηρεασμένο από την κεπλερική προτεραιότητα Να θέλει να δει τον τρόπο που διαβάζω την πραγματικότητα, τον τρόπο που βλέπω. Άρα, ενώ αν το έβλεπε διαγυμνού να έκανε τη γυναίκα μεγαλύτερη, τον άντρα μικρότερο, όπως το βλέπω, το κάνει, όπως το βλέπω, μέσα από το φυσικό ή μηχανικό μάτι, άρα αποτυπώνω περισσότερο την εικόνα του αμφιπιστροειδούς ή της κάμερα ουσκούρα και λιγότερο την ανεξάρτητη από το μέσο προσγυψής της εικόνα το έχει πολύ ενδιαφέρον. πριν πάμε σε αυτό να... Να... να αφήσουμε το φως να μπει ότι ο κεφαλόδος μου σε ξεχνότητα και αγνότητα άρα εδώ δεν παίζει, δεν παίζει κάτι ε, και ο χάρτης προφανώς είναι ένας στρατιώτη που έχει έρθει από μακριά από τον πόλεμο και της φέρνει νέα, δεν έχει ερωτικό περιεχόμενο λείπουν οι συνδηλώσει του ερωτικού περιεχομένου τα συγκεκριμένα κανάτια, η ερωτηδίστρ, τα παπούτσια, τα βγαλμένα το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο κάτι που το κατανοώ και από τον τρόπο που την, τον κοιτάει είναι σαν να τις φέρνει νέα από το μέτωπο για τον δικό της άντρα και να φωτίζεται ολόκληρη, όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και στο κεφαλόδεσμο. Οπότε εδώ έχω ένα εσωτερικό φέγγος το οποίο απηχεί το, το φέξιμο, το συναισθηματικό της γυναίκας και ένα εξωτερικό φέγγος το οποίο είναι προσπίκτον από το παράθυρο που έρχεται και έχω έναν τρόπο, όπου το εσωτερικό φως, η, η, η ευχάριστη διάθεσή μου εννοώ, και το εξωτερικό φως, η ευχάριστη διάθεση του ήλιου και της φύσης, έρχονται να συνομιλήσουν και να συνεπάρχουν ταυτόχρονα. Άρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο συνεπάρχουν αυτά τα δύο. Ε, ε, έπρεπε κανονικά, όταν έρχεται προ τα εδώ το φως, να βαίνει μειούμενο. Δεν βαίνει μειούμενο. Εδώ τονίζεται γιατί συναντάει το άλλο φως που λέγαμε. Εδώ δεν είναι αθώατο. το κουβεντιάσαμε νομίζω την άλλη φορά αυτό το έργο του Βερολίνου. Έχω προσθέσει στοιχεία. Να σας μιλήσω για τους για προπτικούς άξονες στα σημεία φυγής. Έτσι, την προηγούμενη φορά κάνω μια οικονομική προσέγγιση ότι είναι πολύ δουλεμένα και τροποποιεί συνεχώ τα σημεία φυγή. Δεν είναι άσχετο, κάνει λάθο, τα κάνει επίτηδε. Που το ξέρω, ξέρω ότι έβαζε το, το έργο στον τοίχο, καρφίτσονε δύο καρφάκια, ένα εδώ και ένα εδώ και έπαιρνε σκοινάκι από το καρφάκι, εδώ το άλυφι, το σκοινάκι με κοιμωλία. Και το περνε, έχουμε βρει τα ίχνη της κοιμωλίας πάνω στη χρωστική του λαδιού που δεν δικαιολογείται. να την κάνεις η κοιμωλία από το λάδι. Δεν, δεν, δεν είναι συμπατά. Άρα, επειδή το ξέρουμε από άλλους καλλιτέχνες που το έγραφαν, αλήθω το κορδονάκι με κοιμωλία και το φέρνω εδώ για να κάνω ένα padding και να χαράξω τους άξονες Άρα, κάρφωνε εκεί. Μετά του φαινόταν ότι είναι λίγο... δεν είναι αυτό που θέλω εβαζε άλλο καρφάκι, εδώ βλέπετε το σημείο φυγής των κόκκινων ναξόνον Εδώ βλέπετε το σημείο φυγής των πράσινων ναξόνον Εδώ βλέπετε το σημείο φυγής των γαλάζιων ναξόνον Άρα, δεν είναι ένα σωστό έργο με δύο σημεία φυγής. Τροποποιεί συνεχώς τα σημεία φυγής αλλάζοντάς τα. Που είναι τι, μελέγει optics αυτό. Οπότε, έχω έναν τρόπο, εδώ είναι ας πούμε το, το μάτι του και καδράρι σαν που άμα φωτογραφίζεται διαλέγεται τον κατάλληλο φακό αν θα είναι 28, αν θα είναι 50, αν θα είναι, για να βάλετε μέσα εκεί την πραγματικότητα έτσι κάνει και αυτός ορίζει το πεδίο όρασης τοποθετεί το κορίτσι, το λαούτο τον στρατιώτη που κρατάει την κανάτα τις προσφέρει τα παράθυρα, τα άλλα παράθυρα φτιάχνει λοιπόν αυτό το χώρο εδώ μέσα στον οποίο το κορίτσι, ο στρατιώτης, κανάτα, ορίζει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το χώρο εδώ και στη συνέχεια αρχίζει και το επεξεργάζεται. Η, τα, η λεγόμενη linear perspective, η γραμμική προοπτική η οποία δουλεύει με τα σημεία φυγής, τα λεγόμενα vanishing points, ε, έχει διάφορες μεθόδους. Η μία μέθοδος ήταν αυτή του Νταβίντσι, η άλλη μέθοδος ήταν αυτή του Αλμπέρτιου, Όπου έχουν γραφτεί επιστημονικά δοκίμια που έχουν μεταφραστεί στα Ολλανδικά, άρα τα έχουν διαβάσει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία μελετών προοπτικής εκείνη την εποχή στην Ολλανδία, άρα έρχεται σε επαφή με συστήματα απεικόνηση. Πώ απεικονίζω, Γιατί εκτό από του Μπρνελέσσιτ, τι πρώτε θεωρίε και του Αλμπέρτη, υπάρχουν και διάφορε άλλε θεωρίε για τον τρόπο με τον οποίο τα αποδίδει. Σε όλα του τα έργα ισχύει αυτό που λέγαμε πριν για τα πολλαπλά σημεία πηγή. Δεν είναι δύο. Άρα είναι ένα πράγμα που το δουλεύει και το ξαναδουλεύει και το τροποποιεί και σβήνει αυτό και κολλάει άλλα σημεία και κάνει άλλες χαράξεις. Τελικά τα έργα του είναι αφύσικα. Δεν είναι αποτυπώσει επιστημονικά καταγεγραμμένες, αλλά είναι κατασκευές, είναι constructions. Και σε πολλά έργα, εδώ α πούμε, ε, σε αυτό το έργο τη Βρέσδης, ε, θα δείτε ότι τα σημεία φυγή έρχονται κάπου που πιθανόν έχει σημασία εδώ πάνε εκεί στο, στο λευκό όταν έγινε όμως η ραδιογραφία είδαμε ότι εδώ πριν το κάνει το, επιχρωμα, το επι, επιχρωματίσει από πάνω υπήρχε ένας ερωτηδέας που κράταγε και έπεφτε ακριβώς στη μέση της βάσης του κάδρου το σημείο φυγή. για κάποιο λόγο μπούκωσε αυτό δεν ξέρω τι ή δεν άρεσε και το επιζωγράφησε από τον υστέρο ε, ο Βερμέρ, ίσως ίσω και κάποιο άλλο, γιατί τώρα στην Τρέσβη γίνεται ολόκληρο την για το θέμα. Θα σα το πω σε λίγο που θα το δούμε αυτό το αριστούργημα. Συγγνώμη, έχει σχέση με τη τομή. Ναι, όλα, όλα. Είναι δηλαδή με αποκλίνουσε έτσι διαθέσει, δεν είναι όλα η στομή, αλλά είναι κομμάτια χρυσή Δεν κρατάει δηλαδή, επειδή και τα έργα του δεν είναι τα ορθογόνη τη χρυσή τομή, κρατάει τη μη χρυσή τομή. Όπω περίπου το κάνει και η που είναι το τομές, αλλά είναι τμήματα χρυσόντων μόνιων. Αυτό που είδαμε... Ξαναβάζω το μάρνα, για να σας πω και τι είναι αυτά. Και μετά μιλήσαμε για την οικονολογία την άλλη φορά και είπαμε ότι στο ζαμιλίκ του παραθύρου υπάρχει η μορφή της εγκράτειας μόντουμ σέρβα που σου παρέχει τον τρόπο περιφοράς της σωστή ζωή, που κρατάει το χαλιμνάρι στο ένα χέρι και το μέτρο στο άλλο χέρι. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το συναντώ συνέχεια, γιατί έχει να κάνει το έργο με την εγκράτεια κτλ. Και, και, και αυτό το βλέπω και στον Μπραουνσβάιντ, σε αυτό το έργο που είναι μια άλλη παραλλαγή, Μόνο που εδώ υπάρχουν δύο άντρε, που δεν ξέρουμε καν είναι δύο άντρε, αν είναι ο ίδιο άντρα σε δύο διαφορετικέ στιγμέ. Δηλαδή γιατί είναι σχεδόν το ίδιο ντυμένο και σχεδόν το... έχει την ίδια απόδοση, άρα θα μπορούσε να είναι η προσπάθειά του να δελεάσει μια γυναίκα μεθόνταστη και η απογοήτευση που εισέπραξε. Εδώ. Θα μπορούσε να είναι, γιατί είναι λίγο παράξενο να είναι δύο, δύο μορφές ε, έτσι σε ένα χώρο και να υπάρχει μια τρίτη λίγο παραπέρα. Δηλαδή θα του λέγανε πήγαινε έξω για λίγο, σε παρακαλώ. Mm -hmm. και πιάσε με mm -hmm. εδώ πέρα, το πλέξω το ιδίλιο. Οπότε μπορεί να είναι, έχει διατυπωθεί να είναι ο ίδιος άντρα που εδώ προσπαθεί να δελάσει τη γυναίκα και εδώ. Και η γυναίκα επίση δεν ξέρουμε αν, είναι, αν έχει ενδώσει. Δηλαδή, είτε με έξερε και έγινε δίρλα και κοιτάει σαν χαζί <σχελίδι> και ψευρίζει, α πούμε, ή κοιτάει σε εμά και λέει, μπορεί να φαίνομαι καζούλα, αλλά δεν θα το κάνω κιόλα. <σχελίδι> Οπότε είναι διφορούμενη και αμφίσιμη η κίνηση που κάνει η γυναίκα ξαφνικά, ενώ είναι απορροφημένη στο προηγούμενο. Κοιτάξτε, είναι απορροφημένη στην πράξη και ο ένα και η άλλη. Εδώ δεν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει το έξω. Εδώ ξαφνικά διασαλεύεται η ιδιωτικότητα του χώρου Και κοιτάει αυτή εδώ σε μας Και είναι σαν να διαπραγματεύεται το θέμα Είτε με τον έναν άλλο τρόπο είτε με τον άλλο ε, Έναν άλλο τρόπο ενώ κατα... ή ενέδωσε ή αρνήθηκε να ενδώσει στο κρασί Και εδώ υπάρχει η εγκράτεια και ίσως περισσότερο εμφανώς από ότι τον προηγούμενο έργο εδώ φαίνονται λίγο καλύτερα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το χαλινάρι και η μοντριανική σύνθεση του κάτω μέρου στο μητράγι. εδώ α, Αυτό είναι το προηγούμενο έργο του Βερολίνου και αυτό είναι του Braunschweig. Και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι αδεικτό. Γι' αυτό σα έδωσα και τις δύο ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ. Μα αυτό τώρα που κάνετε είναι ότι προσπαθείτε να καταλήξετε σε, σε μία εκδοχή. Όλοι το κάνουμε και εγώ. Όλοι μα. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι open ended το WERMER. Δηλαδή η θελημένα προσπαθεί ακυρώνουν στοιχεία που θα μας βοηθούσαν να καταλήξουμε να το αφήσει σε μια μετέωρη ισορροπία που όπως είναι μετέωρη ισορροπία ανάμεσα στο πραγματικό και το ζωγραφικό, δεν ξέρω αν βλέπω μια αποτυπωμένη στιγμή της πραγματικότητας ή αν βλέπω μια κατασκευή, έτσι και εδώ μου το αφήνει ανοιχτό και αφήσιμο. Γι' αυτό μας αρέσει περισσότερο από άλλου που μου λένε λίγο πιο συγκεκριμένα μου δίνουνε το νήμα για να καταλήξω. Οπότε, άμα δεν μου δώσουνε το νήμα για να καταλήξω τώρα και δεν μπορώ να καταλήξω, τι θα κάνω. Θα περιπλανηθώ στον τρόπο που η ζωγραφική και η εξωτεχνία με την οποία από ο Vermeer αυτά τα χαρακτηριστικά είναι από μια αλήθεια. Πώς δηλαδή η τέχνη μπορεί να λειτουργεί απικονίζοντας την πραγματικότητα μέσα από αυτή τη μετέωρη σχέση μας μαζί μας. της ρέστης και γενικά τα έργα του είναι πολύ όμορφα από κοντά ε, είναι πάρα πολύ ωραίο σε τρόπο με τον οποίο ισορροπούν αυτά δηλαδή το φωτεινό φωτεινό άνοιγμα του παραθύρου που έρχεται και πω πέφτει πάνω στην κουρτίνα που λειτουργεί αντίρωπα σαν ένα πολύ φωτεινό στοιχείο είναι υπερφωτισμένη κουρτίνα οπότε έχω ένα στοιχείο φωτεινό από αριστερά, ένα στοιχείο φωτεινό από δεξιά. Αυτό έρχεται με παρόμοια τονικότητα εδώ, στο οποίο κοντραστάρει το φωτεινό στοιχείο του κενού, του άγνωστου και πάρα πολύ ωραίο το καθρέφτισμα της γυναίκας στο τζαμιλίκ του παραθύρου. Έρχεται και βυθίζει στη σκιά το πάνω κομμάτι και το κάτω, λειτουργώντα μέσα από φωτεινέ αντιστήξει θερμών τόνων και στο πάνω και στο κάτω. Εδώ βάζει το χαλί τα φρούτα μέσα στην διατέλα και εδώ βάζει την, ε, ε, το σωλήνα, με πούμε, και τους κρίκους και τα λοιπά. οπότε δημιουργεί όλα αυτά τα πεδία κάνοντας με το μάτι να επικεντρωθεί στη μορφή την αληθινή την καθρεφτιζόμενη, στο ρούχο, στο γράμμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί όλη αυτή η αντίστοιξη Τα γράμματα γενικά έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα διαμεσολαβούμενη. Αυτό είναι στη Δρέσδη, αυτό το δούμε λίγο. είναι αυτό που γίνεται τώρα στη Δρέσδη διότι αποφάσισαν οι ειδικοί αλλά καμιά φορά ξέρετε και οι ειδικοί έτσι α, α, α, ορμώνται από τη διάθεσή τους να ανακαλύψουν την πυρίτιδα εδώ δεν πρόκειται περί πρόκειται για το ζωγραφισμένο έργο που ήταν από κάτω αυτό δηλαδή κανονικά το έργο από κάτω είχε αυτό το έργο που το βλέπουμε ας πούμε στο Λονδίνο την τη πολύ ωραία γυναίκα στο Βυργινάλιο εδώ το ίδιο έργο, αυτό ο, ο μεγάλο ερωτηδέας που κρατάει ένα τραπουλόκαρτο με το Άλθα τον Άσο για να μου πει αυτό που λέγαμε πριν ότι ένα έρωτας στη ζωή μου είναι ο μεγάλος και ο αληθινός υπάρχει και εδώ αυτό το έργο. Αυτό, τόσα χρόνια λοιπόν θεωρούσαμε ότι ο Βερμερ ε, κάπως ήθελε να δώσει μια πιο στοχαστική και μινιμαλιστική εκδοχή και το επιζωγράφησε. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι μελετητές θεώρησαν ότι... Ε, έκαναν μια μελέτη των χρωστικών ε, και είδαν ότι αυτό έχει ζωγραφιστεί το 18ο αιώνα από πάνω και όχι το 17ο που ζούσε ο Vermeer και θεώρησαν ότι ο Vermeer δεν το είχε ζωγραφίσει και τώρα το καθαρίζουμε στη δράση, τα συνεργεία και βρίσκεται σε αυτή τη φάση Μπορείς, καθαρισμού για να το βγάλουμε. Βέβαια, οι απόψεις διήστανται και ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό ο Vermeer το έκανε ε, ε, ε, ο ίδιος και απλά το έργο υπέστη λόγω φθοράς στον 18ο αιώνα μία συντήρηση όπου η φθορά που είχε καλέσανε κάποιον να την επιδιορθώσει και η, ο άνθρωκας 14 της χροστικής που βρέθηκε και το χρονολόγησε τότε και τα συγκεκριμένε χροστικές, ναι βεβαίως είναι το 18ο αιώνα, αλλά Ήδη ίδιο Βελεύ είχε κάνει αυτό από πριν έτσι. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι σε Είναι Απλώ σα το λέω, αν διαβάσετε έναν big πάνω στο θέμα, να ξέρετε τι είναι. Αυτό το γεγονό ότι εκεί είχε αυτό το πίνακα δικαιολογεί λίγο και τα σημεία φυγή που λέγαμε πριν, το, τα σημεία φυγή του παραθύρου έρχονται και πατάνε ακριβώ στο κέντρο τη βάση του πίνακα. Άρα το γράμμα έχει ερωτικό περιεχόμενο αρχικά. Και εκ των υστέρων αφού απομακρύθηκε απέκτησε ένα στοχαστικό περιεχόμενο. Μια και λέμε για καστικό περιεχόμενο και μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο έρχεται το φως από το παράθυρο στα αριστερά, να δούμε αυτό το αριστούργημα του Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, το οποίο σε αντίθεση με το προηγούμενο που δούλευε με την παλέτα του κίτρινου και του κόκκινου, αυτό δουλεύει με μια πάρα πολύ ωραία αντίστοιξη όπου τα... Ψυχρά που κυριαρχούν, οι τόνοι δηλαδή του γαλάζιου, από το τζαμιλίκι του παραθύρου μέχρι τι αντανακλάσεις του γαλάζιου στο λευκό κεφαλόδεσμο, στο μπλε φόρεμα, στα μπλε μοτίβα του χαλιού, έρχονται να εξισορροπιστούν με τις όχρε και τα βερμιγιόν, του θερμούς τόνου δηλαδή, δημιουργώντας μια πάρα πολύ όμορφη παλέτα, σε ορισμένα σημεία τη οποία ε, τα αντικείμενα, όπω η κανάτα και το κουτί πάνω στο τραπέζι, και τις δύο χρωματικές γάμες, με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ένα, ένα, ένα πολύ ωραίο έργο του Μετροπόλυτα, για να το δούμε. φαίνεται ακόμα ωραιότερα τώρα που τα μπλε αναλαμβάνουν λίγο περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο από τα κόκκινα πέρασε στο συνδυασμό μπλε και κυτρινοκόκκινου και εδώ το μπλε έρχεται να κυριαρχεί κάνοντας τα κίτρινα να υποχωρούν και να εμφανίζονται μόνο στη φούστα της γυναίκας στην ανάκλαση του πλαισίου που έχει το κάδρο στον τοίχο και στην κίτρινη κουρτίνα εδώ από όπου μπαίνει δειλά, σχετικά δειλά, γιατί δεν εισβάλλει εδώ το φως. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο από την Ουάσινγκτον, ε, σχετικά μικρών διαστάσεων, το βλέπετε πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι μεγάλο πέρα, το έργο του Βερμέρ, ε, 40 εκατοστά είναι τούτε το μισό από αυτό. Οπότε έχω αυτή την πάρα πολύ ωραία εξισορρόπηση. Και όπως εξισορροπεί τα θερμά κίτρινα και τα ψυχρά μπλε, έτσι ζυγιάζει και την κίνηση της γυναίκας οπότε έρχεται εδώ το φως εδώ γλιστράει λίγο κλεφτά και πέφτει πάνω στον κεφαλόδεσμο αυτής της αποροφημένη στην κίνησή της όπου ζυγίζει τα μαργαριτάρια ε, μετά είδαμε ότι δεν έχει μαργαριτάρια γιατί είναι άδεια τα τάσια άρα αλλάξαμε το τίτλο και το ονομάζουμε τώρα Woman Holding a Balance ε, όχι Weighing Pearls που το λέγανε μέχρι πριν από κάποια χρόνια είναι όμως ανοιγμένες αυτές οι μπιζουτιέρες και διάσπαρτες οι χάντρε και τα μαργαριτάρια πάνω στο τραπέζι έτσι όπως ξεγλιστρούν σχεδόν θαρρή κανεί από το πολύ ωραίο μπλε πράσινο αυτού του υφάσματος και έρχονται προς τα δω. Η γυναίκα σηκώνει το δεξί της χέρι κρατάει τη ζυγαριά και με το αριστερό της είναι σαν να ζυγίζει και την κίνηση του σώματός της να προσπαθεί να σταθεροποιηθεί σε μια τέτοια ισορροπία. Το έργο, επειδή από πίσω της απεικονίζεται με πάρα πολύ έντονο τρόπο μία σκηνή Δευτέρας Παρουσίας ε, αναγκαστικά μας οδηγεί και σε ένα χριστολογικό περιεχόμενο παρόλο που δεν έχει πολλά τέτοια ο εδώ αναγκαστικά είναι η Δευτέρα Παρουσία. Η στιγμή δηλαδή που θα ζυγιστούν τελειωτικά οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Άρα ε, και έχει παρομοιαστεί και με Παναγία ότι στη μορφή του κοριτσιού ενδεχομένως να, να υπάρχει μέσα η Παναγία που στη δευτέρα παρουσία, δει ναι, ειδικότητα της δεύτερης παρουσίας, διαμεσολαβεί. Η, η Παναγία γενικά είναι, η, είναι υπέρ των ανθρώπων, είναι ο προμηθέα του χριστιανισμού που... Θέλει να γειαστεί τους ανθρώπους απέναντι στη μήνη των Θεών. Α, πάντα το, το έχει αυτό σε όλοι. Και έτσι η καθολική και στην ορθόδοξη Εκκλησία, το προστατευτικό, έτσι, και εμεί ακόμα και σήμερα που και δεν πιστεύουμε Παναγιά μου λέμε. Έτσι, δηλαδή αυτή η επίκληση είναι πολύ ισχυρή. Άρα η Παναγία, στη δεύτερα παρουσία, διαμεσολαβεί υπέρ του ζυγίσματος των ψυχών και ε, η Παναγία γέννησε τον Χριστό άρα η, η, η θεωρούμενη κοιλιά έχει θεωρηθεί ω δυνητική κατάσταση αναφορά στην Παναγία που γεννάει τον Χριστό άρα είναι μια μάνα αυτή την άλλη μάνα που ζυγίζει δεν ζυγίζει μαργαριτάρια αλλά ψυχές γι' αυτό τα τάσια είναι άδεια αλλά θα μπορούσε να μην ισχύει και τίποτα από όλα αυτά και είναι απλά ένα κορίτσι που στο σπιτικό εργαστήριο των κοσμημάτων ζυγίζει τα μαργαριτάρια. Αλλά είναι τόσο στοχαστικό ο στο τρόπο με τον οποίο το αποδίδει ο Βερμέρ και τόσο ωραίος ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο τρόπος μετάβασης των τονικών διαβαθμίσεων και κυρίως των ισορροπιών. Είναι αυτή η πάρα πολύ ωραία αίσθηση μια γαλήνιας ισορροπίας που κάνει αυτό το έργο της Ουάσιγκτον να έχει αυτή την πάρα πολύ θετική συνδήλωση που έρχεται και σε μία αντίθεση με το, την ταραχή που έχει η δευτέρα παρουσία της θρησκείας. Η δευτέρα παρουσία της οικίας είναι πολύ πιο γαλήνια και ήρεμη από τη δευτέρα παρουσία της θρησκείας. είναι πάρα πολύ δυνατό γιατί είναι ισχυρό ο κάναβος και ο τρόπος διάρθρωσης. Φαίνεται και η χρήση των διαφορετικών προοπτικών με τα vanishing and distance points και ο τρόπος με τον οποίο αυτά που κουβεντιάζαμε πριν. Το παράδοξο του θέματος όπως ας πούμε στο, στην ταινία που έκανε ο Tim Vermeer ένα ντοκιμαντέρ για το Vermeer που είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ βλέπετε ότι η γυναίκα κοιτάει το βιργινάλιο ενώ εδώ κανονικά η γυναίκα θα έπρεπε να κοιτάει τον gentleman τον κύριο που ε, είναι στο πυρχινάλιο Ο τρόπος που αποδίδονται τα αντικείμενα σε αυτό το έργο του Buckingham Είναι πολύ ιδιαίτερος ε, Έτσι που πυκνώνουν και αραιώνουν δηλαδή οι, οι χρωματικές εντάσεις Είναι σαν μια, μια χρωματιστή σκόνη να μπαίνει μέσα στο χώρο Και να έρχεται και να κάθεται σε ορισμένα σημεία όπου πυκνώνει αυτό έδωσε την αφορμή, με κάποια άλλα, να ασχοληθούν πολλοί μελετητές για το θέμα της κάμερα οψκούρα. Κάμερα οψκούρα έχουμε μιλήσει και παλαιότερα για την κάμερα οψκούρα. είναι αυτή η επινόηση που λέγαμε πριν μιλώντας για τον Kepler, κάμερα, σκοτεινός θάλαμος, πούμε το λέμε ελληνικά. Απλώς επειδή αυτό μας παραπλείπει λίγο στη φωτογραφία, εκεί που εμφανίζουμε, Κάπως το κρατάμε στο αλαδινικό μετα... του, αυτό είναι πάθος, κάμερα οπ Είναι λοιπόν η επινόηση ότι εάν βρίσκομαι σε ένα σκοτεινό χώρο και ανοίξω μία τρύπα, ο κόσμος έξω, ο φωτιζόμενος, θα αντικατοτριστεί ανάποδα στην απέναντι πλευρά του σκοτεινού χώρου. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ισχωρούν οι ακτίνες του φωτός. Go into a very dark room on a bright day. Make a small hole in a window cover and look at the opposite wall. What do you see? Magic! There, in full color and movement, will be the world outside the window, upside down. This magic is explained by a simple law of the physical world. Light travels in a straight line, and when some of the rays reflected from a bright subject pass through a small hole in the Thin material, they do not scatter, but cross and reform as an upside down image on a flat surface to the home. This law of optics was known in ancient times. Αυτό λοιπόν, το πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο ε, το έχει, το πίση πρώτος ο φιλόσοφος ο κινέζος ο μότι, 5ο αιώνα να περιγραφτούν και το κατέγραψε, Locked Treasure Room το ονόμασε, το παρατήρησε και το κατέγραψε ο Αριστοτέλης εδώ. Ο Αλχαζέν ο διανοητής και επιστήμονας ο Άραβας του, του έκανε μια αναλυτική περιγραφή γύρω στο 10ο αιώνα. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι στις τραυματίες του δίνει δύο εκδοχές για την κάμερα ομπσκούρα και στη συνέχεια όλο αυτό ε, οργανώθηκε. Ο Τζοβάνι Μπαντίστα Ντελαπόρτα το πήρε και έφτιαξε κάποιες κατασκευές και ο Κέπλερ είναι αυτός που ουσιαστικά χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «Camera Obscura» ε, για να περιγράψει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Αυτό μπορεί να πάρει δύο εκδοχές στην πράξη. Ή σε κινητό, κινητή επινόηση, portable box device, είτε «Camera Obscura, camera obscura Room». Και πήρε στην πορεία αυτές τις δύο εκδοχές. Το 18, δηλαδή το 18ο, 17ο και το 18ο αιώνα, Υπήρχε αυτή η κατασκευή, εδώ βλέπετε ας πούμε, μία πολύ ωραία, ένα ωραίο φλάιερ του 1819 όπου έχω ένα νεαρό εδώ που έχει στήσει την κοπέλα και τη βλέπει μέσα από κάμερα ομπσκούρα το αποτύπωμα και τη ζωγραφίζει. Οπότε κυκλοφορούσαν τέτοιου είδους έτσι, επινοήσεις, devices τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να απεικονίσουν τον κόσμο. Δεν έχει βρεθεί ακόμα η της επιφάνεια εμούσιων, η οποία θα αποτυπώσει αυτή τη σκηνή. Αυτό θα γίνει το 1839 με φωτογραφία. Αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα η επιφάνεια. Μέχρι τότε λοιπόν η Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν αυτά τα δωματιάκια, υπήρχε και ένας το Central Park. Εδώ πέρα βλέπετε το Central Park της Νέας Υόρκης και εδώ βλέπετε το σημείο στο οποίο ήταν τοποθετημένη η κάμερα ουσκούρα Located in Central Park, representing a perfect living picture of all surrounding objects, an elegant appendage to gentlemen's mansions parks. Και εδώ βλέπετε κάτι ωραίε γραβούρες που είναι μέσα στην κάμερα Ουσκούρα και βλέπουν τι βλέπουν οι καλοδημένοι αστίνοι. Ο Ιωργέζοι, και εδώ βλέπετε μια διαφήμιση της κάμερας Ουσκούρα. Υπήρχαν λοιπόν σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου τέτοια δωματιάκια όπου γοητευόταν ο επισκέπτης που εισερχόταν από το πώ ξαφνικά μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο έβλεπε την αντανάκλυση τη πραγματικότητα μέσω διαθλατικών φακών. Αντιστρεφόταν αυτό και το όμοι έπρεπε στην Καλλία γιατί κανονικά είναι ανάποδα άρα έμπαιναν οι φακοί γι' αυτό και όλα αυτά τελειοποιήθηκαν από τον Κέντερ και μετά από τον Γιάνν Βαν Λευνγκ που ήταν φίλος του Βερμαίε και ζούσε στον Αυτό αυτός που επινόησε το μικροσκόπιο ο Λευνγκ που ήταν φίλος του αυτός ήταν και ο, ο αυτός που φρόντισε να τηρηθεί η διαθήκη του Βερμαίε αυτός ήταν ο Λευνγκ άρα και εδώ έχω ένα φωτογραφία πάλι από το Margate στην Αγγλία όπου αυτό που βλέπετε στην Αποβάθρα The Jetty Margate είναι η κάμερα του σκούρα υπήρχαν λοιπόν σε εκείνη πριν το σινεμά ήταν να λάβει σινεμά αυτό χωρίς μηχανικά μέσα προβολής αλλά μόνο η ίδια η πραγματικότητα το προέβαλε άρα μέχρι τις αρχές του αιώνα υπήρχανε αυτά που πρώτος είπαμε ντόπισε ο Κέπλερ θεωρούμε λοιπόν ότι Βερμέρ ενδέχεται, δεν έχουμε αποδείξεις για να το υποστηρίξουμε αλλά και στην ταινία αυτή που έχει γράψει αυτό το βιβλίο η Φοτυλένε το χωρίς με τον Μαρκαδιταρίνης που να το πιόλου πιόλου πιόλου πιόλου και γυρίστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία ενδιαφέρουσα κυρίως την ακόμα Σφεράκης Σε αυτό το έργο λοιπόν, απλά από την οποία είναι αυτό ο Βερμέρ έχει μια τέτοια κάμερα obscura ένα κουτί στη γωνία αν έχετε δει την ταινία Αυθερεσία του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου. Δεν είμαστε απορρίτως σίγουροι, αλλά ενδέχεται. Πιθανό να είχε και ένα δωματιάκι μικρό. Εδώ είναι το δωμάτιο που συνήθως ογραφίζει Πιθανό να είχε ένα δωματιάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να αντικονίσει την πραγματικότητα και χρειάζονταν μηχανικά μέσα για να την αποτυπώσει. Έτσι προς Θεού. Σημαίνει ότι τον ενδιέφερε πάρα πολύ πώς η πραγματικότητα διαμεσολαβείται μέσω του ματιού προσωμείωση τη της οποίας διαμεσολάβησης είναι η κάμερα ουσκούρα. Οπότε ενδέχεται να υπήρχε και κάτι τέτοιο για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι και δεν έχει και τόσο σημασία τελικά αυτό σαν έβρημα. Εδώ, σε αυτό το έργο που ακούτε με το ομώνυμο τραγούδι του Νάιμαν, το κορίτσι με το κόκκινο, η γυναίκα, η γυναίκα κανονικά είναι «lady with a red hat», ένα όλο αριστούργημα της Ουάσινγκτον, το οποίο είναι μια σταλιά, τόσο περίπου είναι αυτό, 23-18, αλλά είναι αριστούργημα τα σημεία της εικόνας, γιατί μέσα από την κάμερα ομσκούρα πυκνώνουν και αρεώνουν δέσμες στους φωτός και έχουν ένα οπτικό εφέ που είναι διαφορετικό από τον τρόπο που βλέπει το μάτι. Οπότε, άσσε να το δούμε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και θα σας πω. Και αυτό θα μπώνει και αστράφτη τον τρόπο που δουλεύει το χρώμα. Κοιτάξτε, στον οπόχυλάκι, το μισάνοιχτο, στην γυαλάδα του ματιού, του σκουλαρικιού. εδώ βλέπω με ένα, ένα τέτοιο, μια τέτοια ξύ, ξύλινη ξυλόγλυπτη λέω το κεφαλί, πώς φαίνεται μέσα από μια κάμερα ουσκούρα δηλαδή ότι πυκνώνει, θολώνει, μαζεύεται η δέσμη του φωτός και δημιουργεί αυτά τα πυγνίδια πιθανόν λοιπόν όταν ο Βερμέρ έβλεπε αυτό μέσα από κάμερα ουσκούρα αν χρησιμοποιούσε, να του έδινε ένα οπτικό εφέ που έκανε αυτό που έβλεπε χωρίς την κάμερα οπσκούρα, λιγότερο ενδιαφέρον και χρησιμοποίησε κάποια από τα οπτικά εφέ της κάμερα οπσκούρα ενσωματώνοντάς τα στα έργα του, έτσι ώστε να δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. του Μάιλ Νάιμαν είναι. που έχει, είναι πάρα πολύ ωραία και τα άλλα είναι ωραία θα ακούσουμε και το time-lapse σε λίγο ε, ο νούπο ε, αυτό λέγεται uh, Lady in the Red Hat γι' αυτό το βάζω εδώ αυτό, oh. το η, η γυναίκα με το κόκκινο καπέρι όλα αυτά το time-lapse ε, το Delft was έχουν να κάνουν με το Vermeer διότι η ταινία αυτή EZ and two notes ένα ζήτα και δυο μηδενικά ζου EZ and two notes μια ταινία του 1985 για την ο... του Peter Greenaway για την οποία έγραψε ο... α... αυτή την ταινία ΕΖ and two notes είναι μια ταινία του Greenaway πολύ ενδιαφέρουσα αλλά πολύ εγκεφαλική, δηλαδή δύσκολη, δύσκολη πολύ εκεφαλική αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, διότι η υπόθεσή τη είναι ότι είναι δύο ζωολόγοι, δύο επιστήμονε δηλαδή, που έχουν δύο γυναίκε παντρεμένε, είναι δίδυμοι αυτοί. Έτσι. Και ε, είναι παντρεμένοι και γίνεται ένα τρακάρισμα, κουφόντελο, ε, όπου ε, βγαίνει ένα κύκλο από το ζωολικό κήπο και πέφτει πάνω στο παμπρί ενό αυτοκινήτου, το οποίο βγάζει μια γυναίκα που λέγεται ε, Αφροδίτη Μύρου, το αυτοκίνητο, και σκοτώνονται και οι δύο γυναίκε αυτών των δύο οπότε έχω ένα πρόβλημα συμβάν που συμβαίνει στην αρχή και <coughs> ε, η Αντρέα Φερεών που παίζει αυτή την άλπα, αυτή ε, ε, ε, χτυπάει και αυτή στο ένα πόδι και της ακροτηριάζουν το ένα πόδι και στη συνέχεια αρχίζει και ο, ο γιατρός που την κουράρι ε, είναι λάτρης του βερμέρ και κάποια στιγμή καταλήγει να της ακροτηριάσεις και το άλλο πόδιο οπότε έχω μια ιστορία, πάρα πολύ περίεργη, περίεργη ταινία που όπως λέει εδώ The film is a uh, rumination on life, love, bad sex, doubling, man's mistreatment of animals, artifice, the life force and the inevitability of birth, death and decay όπου μπλέκεται συνέχιστη με επιστήμη είναι πολύ κεφαλική ταινία αλλά είναι συνεχείς αναφορές στο έργο του Vermeer εδώ βλέπετε α πούμε τον γιατρό την Αφροδίτη της Μήλου ακροτεριασμένη τη γυναίκα με το κόκκινο καπέλο που δείχνει ένα έργο του Vermeer ο γιατρός στη γυναίκα έχει συνεχείς αναφορές στο Vermeer στα έργα του, στα κουστούμια, στα, στα πάντα και όλο αυτό λειτουργεί με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και η μουσική με, με συνεχείς αναφορές στο Vermeer γιατί ο Greenaway ζωγράφησε κιόλα εκτό από κινηματογραφιστή. Πίτσερ, Greenaway. Ε, το soundtrack το έγραψε ο Μάρκ Λάιμαν και είναι αυτό που ακούμε. Άρα έχει και αυτό έμεσε αναφορέ. Αυτό είναι το αρχικό εξώφυλλο το αγγλικό. Και από τότε που το πήρε Virgin το, το 90, κυκλοφορεί με αυτό το εξώφυλλο στο εμπόριο. Εδώ. Μπορείτε να το πείτε. Και ακούμε αυτά τα κομμάτια ταυτόχρονα καθώ βλέπουμε τη γυναίκα του Βαρδιό Καπέλ. Gracias. Έχει στη παλαιότερη συνάντησή μας, πολύ αγαπητικά ε, και θέλω να το κλείνω σε πέτοτε λεπτά οπότε το περνάω λίγο γρήγορα, αυτό το είναι αριστούργημα της Βιέννης Ας το περάσω... Ας βάλω και το... <Τι> αυτό είναι το time-lapse, το σαν να λέμε το κενο του χρόνου. Και εδώ υπάρχει μία πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το τι απεικονίζει αυτή η ειλικορία της ισογραφικής και της ιστορίας. Μας ενδιαφέρει αυτή contradiction between the illusion of reality and its pictorial physicality. Ότι είναι ταυτόχρονα συνδέστηση της πραγματικότητα και ταυτόχρονα αυτό που κάνουν οι αφηγημένοι το πικτόριν φυσικά. Αυτό είναι χρώμα. Στον ίδιο στο ίδιο setting με το παράθυρο αριστερά είναι ο αστρονόμος και ο γεωγράφος που είναι πάρα πολύ όμορφα και τα δύο έργα και ο αστρονόμος του Λούβρου ο οποίος αστρονόμος βλέπετε τι κάνει εδώ βρίσκεται σε ένα χώρο όπου στον τοίχο υπάρχει ο χάρτης, τα αστρονομικά όργανα η σφαίρα και η του Μωυσή, τα χαλιά κτλ. Μία ποικιλία και ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπο με τον οποίο τα κυκλικά στοιχεία του πίνακα υποδηλώνουν ακριβώς αυτό το στοιχείο της κίνησης της σφαίρας και της γης και της μελέτης και έχω και το γεωγράφο του Φραγκφούρτης ο οποίος αντίστοιχα καταγράφει την πραγματικότητα άρα εκεί έχω το χάρτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και τα δύο έργα είναι ωραία. Αυτός είναι και πιο Κοιτάει προ τα έξω πια, ενώ ο άλλος κοιτούσε μέσα στο δωμάτιο. Άρα έχω αυτά τα δύο έργα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πιθανόν απεικονίζουν τον Άντον Ιβαν Λέβενχογκ, που σας είπα ότι ήταν προσωπικό του φίλος, είναι αυτός που επινόησε το μικροσκόπιο. Αυτό είναι ένα μεταγενέστερο πορτρέτο, δεν είναι βερμέρο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πιθανόν απεικονίζουν τον Λεβεν Λέβενχογκ και τα δύο. Και έχουν... είναι πάρισα και έχουν να κάνουν με τις δύο δηλαδή στο ένα ο άνθρωπος κοιτάει μέσα στο άλλο κοιτάει έξω στο ένα κοιτάει το σύμπαν τον κόσμο και στο άλλο τον ουρανό τα στέρια και στον άλλο κοιτάει κάτω τη γη το φως, την πραγματικότητα στο ένα υπάρχει η καταγραφή της πραγματικότητας η επιστήμη, η απομάκρυνση από τη φρησκεία και στο άλλο υπάρχει το σύμπαν η έβριση του Μωυσή γιατί η του Μωυσία του ήταν και λίγο ένα τυχαίο γεγονό πρόνιας. Άρα έχω αυτή τη λεπτή ισορροπία ότι οι άνθρωποι οφείλουν να γίνονται επιστήμονες και να μελετούν με το μυαλό τους και το μάτι τους τον κόσμο και να τον καταγράφουν, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει και η θεία πρόνοια που καθορίζει την έκβαση των γεγονότων και όχι μόνο η δύναμη της επιβολής του ανθρώπινου νου. Οπότε έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, Μια στοχαστική Ότι από τη μία κοιτάω το, το σύμπαν Που δεν το ορίζω αλλά το μελετώ Που είναι περισσότερο Ας το πούμε έργο Θεού ή φύση Αν θέλει το σπινόζρα το Θεό τον αναφέρει και φύση Αν χαλάει ο Θεός Μπορείτε να το αναφέρει και φύση το λέει και ο την ίδια περίοδο Θα σας πω την επόμενη φορά για το σπινόζρα ε, Θεός ή φύση λέει το ονομάζουμε Οπότε αυτός μένει ένθεος απέναντι στον τρόπο που η Θεία Πρόνοια ο Θεός ή η φύση ορίζει τη μοίρα του κόσμου και αυτός κοιτάει έξω τη γη, το φως τα μελετάει, τα καταγράφει και είναι η ανθρώπινη δυνατότητα να μπορώ να τα μελετήσω και να τα καθοδηγήσω. άρα έχω ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά αλλά τελικά ο Vermeer είναι αυτό η αναγωγή του καθημερινού σε μνημιακό. αυτό που βλέπω στη Γαλατού του, του Άμστερνταμ Δηλαδή αυτό το έργο λέγεται Girl with a Pearl Earring, mm -hmm. δεν είναι καν Πέρν. Οι μελέτε έχουν πει ότι πρόκειται για ένα απλά ένα γυαλάκι mm -hmm. και είναι ακριβώς αυτό. Αν η τέχνη έχει τη δυνατότητα να ευθελές υλικό όπως είναι το γυαλί να το σε μαργαριτάρι, τότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το κλείνω, δεν πρέπει να το κλείσω, mm -hmm. θα πάω στον τέλφι και θα το κλείσω με αυτό, το είδαμε το έργο προηγούμενη φορά, mm -hmm. απλώς, ναι το ξέρω, απλώς ήθελα να σας πω, όταν ήμουν μικρός, Διάβασα ένα βιβλίο του Προκοπίου, το είδαμε αυτό, το αναλύσαμε, κάναμε τη σύγκριση με, με το σήμερα, σήμερα. κτλ. Αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σα τελειώνοντα αυτή την περιγραφή του Προκοπίου, ο οποίο ο Άγγελο Προκοπίου είναι πολύ σημαντικό κριτικό τέχνη. Δύο μεγάλου κριτικού τέχνε είχαμε, την Ελένη Μπακαλό και τον Άγγελο Προκοπίου. Αυτοί που διαμόρφωσαν τον καλλιτεχνικό λόγο στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70. Ε, ο Προκοπίου και οι δύο γράφανε πάρα πολύ ωραία, και είπα: και ο Προκοπίου, ε, και έχουν πολύ ωραία βιβλία. Αυτό είναι ένα παλιό βιβλίο του 1958, λέγεται Ολλανδία από τον Έρασμο στο Μοντριάν. Και το πέντο κεφάλαιο ε, το τυπλοφορεί Βερμέ, το μαγικό παραμύθι του Δέλφτ Αυτό το είχα διαβάσει εγώ όταν ήμουν μικρό, και από αυτό άρχισα να μελετώ τον Βερμέ. Μου κίνησε δηλαδή την περιέργεια, είχα κάνει Vermeer 18 χρονών στο πανεπιστήμιο αλλά ο, ο, ο καθηγητή μου το είχε κάνει ήταν ανερνευστος και έτυχε και δεν, και δεν πήρα πράγματα και έτυχε να πέσει στα χέρια μου αυτό του προκοπείου και ξαφνικά κόλλησα. Μου αποκαλύφθηκε ένα σύγμπαν και ήθελα να τελειώσουμε αυτό επειδή κάνω για το Vermeer. Έτσι. Λέει λοιπόν, μπορεί να τριγυρίζουμε όλε πολλές της ενό μουσείου να καλλιεργούμε την όραση και τη σκέψη μα κοιτάζοντα τα λειτουργήματά του, και ωστόσο να μην δοκιμάσουμε τη μεγάλη συγκίνηση. Και συμβαίνει άλλο και πάλι να βρεθούμε μπροστά σε ένα έργο τέχνη που το είδαμε 100 φορέ σε φωτογραφίε, έμπρωμε ή ασπρόμαυρε, <κοκοκοκοκο> χωρί να μα συγκινήσει ποτέ ιδιαίτερα και να αποκαλύψουμε ξαφνικά σε αυτό το ένα μήνυμα προσδόκητα νέο που μα κάνει να ξεχάσουμε ό,τι αγαπούσαμε μέχρι τότε. Και να κλαίμε από χαρά. Στη μεγάλη αυτή στιγμή τη ατομική μα ύπαρξη, η συγκίνηση που μα κλονίζει μοιάζει με το σοκ του έρωτα, τη θρησκευτική έκσταση ή την έμπνευση των ιδεών. Μια τέτοια δόμηση, εδώ την ώρα που αδίκησα στο Μάουρετ Σκουί της Χάρι, σε ένα τοπίο του Ντέλφτ, καμωμένο από τον ενηγματικό ζωγράφο Μπερμέρ. Ο τίτλο του έργου δεν είχε αξιώσει. Άποψη του Ντέλφτ. Ούτε και το θέμα του. Μια κίτρινη αμυδιά στον πρώτο πλάνο, με λίγε φιγούρε, έπειτα ένα ήσυχο κανάλι με αντικαθρευτήσματα σπιτιών, καράβια και μαούνε αγκυροβολημένα, ένα θουριακό πυλώνα με διόξυ κόρυπου πύργου, κατηδέδρανση, συνθιασμένο ουρανό. Η διάταξη των στο στοιχείων τη είναι ακόμα πλούστερη. Επάλληλε οριζόντιε ζώνε, από τη χαμηλότερη βάση τη αριτόκρονη αμυδιά έω το πιο ψηλό επίπεδο με τα σκυρά σύνθα. Αλλά. Πίσω από τα γραφικά αυτά στοιχεία της τοπιογραφίας λειτουργούσε ένα μαντρίνης που μου έφερνε κοντά στον πίνακα. Μάφηνε για λίγο και προστοχωρούσε και με πάλι κοντά του, όσου έγινα οριστικά λίγο και, και παιγνίδι της ζωγραφιάς. Στο αυτόματο αυτό πήγαινε Κέλα που κρατούσε δεν ξέρω πόση ώρα, ο χρόνος χάνει την εννοιά του σε αυτές τις άρχισα να διακρίνω φωσφορικά στίγματα που φύτρωναν στις βάρκες και στα σπίτια σαν μαργαριτάρια για να δώσουν στους πόρους τη σύλληση δρότα, για να κάνουν τις διαφανείς και υδρές να ελαφρώσουν το πλήθυνο σώμα των ξηρίων με ατμοσφαιρικές εξατμήσεις. Η εικόνα αυτή τη σύλληση των στερεών σχημάτων της θέας του Δέλφτ, σχηματισμένη από φωτοσφαίρια και πορόδιες επιφάνειες, μου έδινε ωστόσο την εντύπωση μια αρχιτεκτονική παράταξη κρυστάλλων που κατασκεύαζε στη σκιά το φω με ταθερού τόνου του βασιλικού μπλε και με πορτοκαλέ γνώχτε ζεστού κίτρινου στα υλίωση, στα κεραμίδια. Το φω κυκλοφορούσε στο βάθο του πίνακα και ξεκολούσε τι στέκε και τα σπίτια για να τα φέρνει πιο κοντά σε μένα, σαν ανάγκηφα, έπειτα περνούσε ανάμεσα σε φράγματα σκιά από τον ουρανό στη γη και κανάλι. Μαλάζοντας κάθε φορά τον τόνο του γαλάζου και του κίτρινου ανάλογα με την πυκνότητα της ύλη. Βρισκόμουν μπροστά σε μια οργάνωση του διαστήματος με επάνειλες και παράλληλες ζώνες φωτός και σκιάς που μου φήμιζε τα διαρθυνόμενα νερά και φράγματα της Ολλανδίας. Το φως ήταν και εδώ διευθυνόμενο με τα οριζόντια επίπεδα. Ήταν μια ζωγραφική σύνδεση με μουσικέ αναφο... αντιστοιχίε χρώματος αλλά διαρθρωμένη από μια διάνοια μαθηματική. Λίγα ψάξια πράγματα νομίζω πω μου απομένει να δω στη ζωή μου μετά την εικόνα αυτού του Βερμέρ. Την άλλη μέρα επικεντρώθηκα, επισκέφθηκα τον Τέλφ. Είναι 6 χιλιόμετρα από τη Χάγη. Στην πόλη αυτή έγινε ο ζωγράφο ο Βερμέρ, ο Μπίτερ Ντεχόχ, ο Καρκ Φαμπρίτιου. Ήταν η πόλη όπου ο Γουλιουέρμο ο Σιωπηλό αγωνίστηκε και δολοφονήθηκε στι 10 Ιουλίου 1584. Τα έρημα σημαίνει κανάλια του με τα τοξοτά του γεφύγια, οι χειραμισμένοι σου προκειμένουν και δεμένοι με φλαμουργιέ, σχηματίζουν τη μορφή τη πόλη που κρατά στον ρυθμό των σπιτιών τη το χαρακτήρα των έργων του Βερμέ. Και συνεχίζει ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο, λέει για τον Άντων Ιβάλλοντο, που ήταν ο φευρέτη του μικροσκοπίου και εκτελεστή τη Διαθήκη, και καταλήγει, για να το κλείσω επίση, την ατμόσφαιρα του Ντέλφτ διαχύνεται μια γλυκιά μουσική από τις των εκκλησιών που σημαίνουν όλη την ώρα πους παλιούς και κάνουν πιο γοητευτική ακόμη την αίσθηση της ζωντανής ζωγραφιά. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο η πόροι αυτοί για τα παιδιά που πιστεύουν ακόμα στα παραμύθια των τριών μάγων. Και τελειώνει. Είναι πολύ εκτενές το κείμενο, απλώς εκεί έχουμε αργήσει πολύ, και ήθελα να το κλείσω με αυτό, γιατί όταν ήμουν 18 χρονών, με είχε συγκινήσει και ήταν η αφορμή να αρχίσω να μιλητώ το έργο του Τέλφου. Ακούσαμε Ντετόβεν, ακούσαμε Μπαχ, ακούσαμε Μάρτι Νάιμαν και κλείσαμε αυτό το κύκλο της Ολλανδικής Ζωγραφικής. Στο επόμενο θα το συνδέσουμε με το Ρέμπρατ και θα μπούμε στην Ζωγραφική του Ρέμπρατ.